Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, τρίτη σήμερα, μία και 3-4 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε, στο καθημερινό μας ραντεβού πιστή εκπομπή ΑΕ. Στον rtfm βεβαίως, στους 90,6, Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα, έως τις και μισή μαζί σας. Λοιπόν, και εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσω SMS, ε, γράφετε επαμ e κενό και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54344 ή μέσω του email της εκπομπής, εκπομπή αε, παπάκι, gmail.com. Να σας υπενθυμίσω ότι πέντε τυχεροί θα πάρετε πέντε διπλές προσκλήσεις για, την παράσταση, για μια παράσταση την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μα έρχεται στη Μαγιοπούλα, στην Κεσαριανή στις 8.30 από την θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Είναι μια παράσταση που κάνει μια αναδρομή mm. μουσική και όχι μόνο στα στον τελευταίο 50 χρόνια όπου μέσα σε αυτής τις μουσικές επιλογές ακούγονται συνθέτες όλων των χρωμάτων αφού ακούγεται Λοΐζος, Ρασούλης αλλά και Βαβακάρης και Τσιτσάνης και Χατζιδάκης και πολλοί άλλοι είναι μια πολύ καλή παράσταση, είναι η δεύτερη χρονιά που ανεβαίνει από τους κοινοβάτε και έχει έτσι αγκαλιαστεί από το κοινό με θέρμη Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που ζούμε νομίζω ότι είναι απαραίτητο να βγαίνουμε και να επιλέγουμε βέβαια να πηγαίνουμε σε παραστάσεις που έτσι ε, παίρνουμε μια ανάταση ψυχική και μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα, να σιγοτραγουδήσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, να γελάσουμε με μια... Με ένα θεατρικό σκέτς Αυτή την Κυριακή λοιπόν Πέντε διπλές προσκλήσεις την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση Για να συμμετέσχετε στην κλήρωση Για τις πέντε διπλές προσκλήσεις Ο τρόπος είναι ο Γράφετε Γράφεται επαμ, κενό Τη λέξη παράσταση Και βεβαίως το όνομά σας Που είναι απαραίτητο Και αποστολή στο 54344 Λοιπόν, χθε σας είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Θαλίν, Ένα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα συνεταιρισμό καταναλωτών, ο οποίος λειτουργεί τους τελευταίους μήνες στο Νέο Ιράκλιο και τα σχέδιά του εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ε, Υπήρξε όμως ε, μία ατυχία διότι ο υπεύθυνος του Θαλήν είχε ένα δικαστήριο που τον κρατά μέχρι αυτή την χώρα μακριά μας άρα να το, ραντεβ, το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Ε, η εκπομπή λοιπόν θα είναι αφιερωμένη στο Θαλήν ε, μεθαύριο Πέμπτη. Και έτσι σήμερα θα πούμε ε, αυτά τα γνωστά, τα δικά μα. Θα α, πούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε Eurogroup, ε, έχουμε. Α, ε, σήμερα είναι. Σήμερα, το βράδυ, ε, αργότερα βέβαια. Εντάξει, απλά θέλω να πω. Δεν περιμένουμε τίποτα, τα γνωστά θα γίνουν. Ναι, βέβαια, μα εννοείται τι να περιμένουμε. Νομίζω ότι θα παιχθεί λίγο ακόμα αυτό το παιχνίδι. Σου μιλάω, δεν μου μιλά. Δεν μπορούν να, να περιμένουν τίποτα από το Eurogroup και φυσικά η δοσύλλογη. Εντάξει, αυτή Ωραία, λε ανόητη και εγώ ξέρω ότι ο κύριο Τουρνάρα κάτι περιμένει από το Eurogroup. Δεν νομίζω ότι ο Τουρνάρα είναι τόσο στορνάρι που να περιμένει κάτι πολύ. Έτσι λε, τι σημαίνει αυτή τη φορά. Εντάξει, είναι για το συμβόλαιο. Ξέρετε, αυτό θα είναι για του χαζοβιόλυντε που παρακολουθούν τηλεόραση ή ραδιόφωνο και ακούνε ποτέ πειραματέ. Τίποτα. Και τώρα υπογράφουμε το χαρτί τη εκταμείευση τη δόση και τα σχετικά. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ανακοινώθηκαν θέσεις από τον mm -hmm. Πρόεδρο τη Δημοκρατίας ε, το ενδιαφέρον είναι ότι κοίταγα σήμερα πούμε, το 44 παράγραφος 1 του συντάγματος άθρο το 44 παράγραφος 1 που χρησιμοποιούν για να κάνουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει mm -hmm. την πράξη νομοθετικού προ... Προ... περιεχομένου μόνο σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συνθήκων δηλαδή Προφανώ ο νομοθέτης και βέβαια με βάση το προε... ε... θεωρούσε ότι σε συνθήκε, παιδί μου ξέρω εγώ, μια κατακρισμιαία κατακρι... καταστροφή ή οτιδήποτε, να μπορεί να δράσει γρήγορα, σαν κρατικό μηχανισμό, σε μεγάλη κρίση δηλαδή, ε... ας πούμε, ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσει την κρίση. Απρόβλεπτες, ε... απρόβλεπτες συνθήκε, α πούμε, και είναι, είναι οι απαιτήσει και οι εντολέ των Τροϊκανών. Απλά το συζητάμε έτσι για να το χάραν να χαρκεί τη στιγμή. Να βλέπουμε, να, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, πώς πάει τα πράγματα. οι τρομεγροί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αντιμιωμονιακής. Ε, χθε άκουγα, ας πούμε, με τον κύριο Μητρόπουλο και κάποιο άλλους, και τον κύριο Στάθ Παναγούλη και κάποιο άλλους, ας πούμε, που λέγανε ναι, ναι ρε παιδί, όπως η καταδίστηση του κοινοβούλιο, έτσι, πώ πούμε, θα το πούμε, ε, Φίλος εκεί δεν έχει κανένα νόημα. Mm -hmm. Πλέον το κοινοβούλιο. Ας αυτό το συμπέρασμα καταλήγανε. Το επόμενο λογικό συμπέρασμα, τι κάνεις δε φίλε και μέσα, γιατί δεν τους προβληματίζει καθόλου. Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε ένα καταμερισμό ευθυνών στο πολιτικό σύστημα. Οι κυβερνώντες παραβιάζουν το Σύνταγμα, καταλύουν το Σύνταγμα στην πραγματικότητα. Το έχουν διότι διαβάστε το άθρο 1 και το άθρο 2 του συντάγματος και αν μου βρείτε κάποια πράξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα τελευταία δύο μισή χρόνια που να εμπίπτει στο άθρο 1 και 2 του συντάγματος, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να το πληροφορηθώ γιατί δεν βρίσκω καμία. Λοιπόν, έχει καταληθεί το συντάγμα λοιπόν, και μάλιστα βία στο όνομα ξένων δυνάμεων και διεθνότητες μέχρι τη χώρα. και ε, Έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο που κάνει αυτό το πράγμα. Μια τυχαία πλειοψηφία στη Βουλή μπορεί να καταλήγει το Σύνταγμα. Θαυμάσια. Και οι τι κάνει, νομοποιεί με την παρουσία της την υπά το υπάρχον κοινοβουλικό θεσμό. Θαύμα. Ναι, και περι περιμένει εκλογές το Άνοιξη. Το οποίο θέλει μόνο το 26% διότι το 70% πόσο λέει εκεί Μ, ναι, ή ναι. Αυτό. 71% Το 71,2%. Δεν, δεν θεωρεί λύση. Δεν θεωρεί λύση. Η, η δεσμεύση είναι κόσμος... να ναι, ναι, ναι. πούμε τι απαντήσει. Βεβαίω, δεν θεωρεί λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει εκλογέ. Θέλει άλλου τύπου εκλογέ. Εκλογέ που να έχει επιλογέ δηλαδή. Okay. Γιατί ξέρει ότι σε αυτέ τι εκλογέ που θα δοσίω δεν θα έχει επιλογέ. Okay. Και άρα δεν τι θεωρεί λύση. Okay. Μήπω να ακούσουμε λιγάκι τον κόσμο ότι σκέφτεται. Ναι. Okay. Μήπω ο κόσμο ξέρει καλύτερα. Μήπως θα τη το αδιέξοδο του πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πολιτικά αντιπολιτευτεί Το παίζει δίθεν φιλολαϊκός mm -hmm. Μήπως να το σκεφτούμε πιο όριμα Μήπως αυτό το 71% είναι μάλλον έτοιμο και όριμο για δημοκρατική λύση στο πρόβλημά του δημοκρα... Δημοκρατική λύση σημαίνει να του δώσει δυνατότητα να φτιάξει τη ζωή του Τώρα, όχι το Αγίου που... Ποτέ Ποτέ ή του Αγίου Πατάπιου ανήμερα λοιπόν πρέπει τώρα να γίνει κάτι και γι' αυτό να γίνει για να αλλάξει αυτή η ιστορία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με έναν τρόπο κατάλυση του σημερινού κοινοβούλιου. το σημερινό κοινοβούλιο είναι αυτό που έλεγε ο Χαρίλαος Τρικούπης mm. κοινοβούλιο νόθο δεν έχει τη διδηλωμένη της λαϊκής βούλησης και, κατα... και πατάει στην κατάλυση του συντάγματος Άρα είναι νόθρο κοινοβούλιο. Άρα πρέπει να καταληθεί και να ανασταθεί η δημοκρατία στες του. Ένα πραγματικό κοινοβούλιο που εκφράζει δημοκρατικά τον ίδιο το λαό και τα συμφέροντα και τα δικαιώματά του. Όποιος συνεχίζει σε αυτό το κοινοβουλευτικό καθεστώς, συνεργάζεται με τον εχθρό. Είναι συνένοχος, συνεργάτης και δικλείδα ασφαλεία για το καθεστώς απικιακής κατοχής που έχουμε που βιώνουμε σήμερα να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα, να τα λέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί το έχει αισθητοδόση. Το καταλαβαίνει ο κόσμο, με δουλεύουν αυτοί. Λοιπόν, να το πούμε λοιπόν ότι σωστά το αισθητό του το οδηγεί έτσι ακριβώ είναι και μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να αλλάξουμε ρώτα. Με ρωτάγανε πάρα πολύ και χθε την τηλεόραση που ήμουν στο κόμμα. Τι να κάνουμε, πε μα είναι. Είναι λίγο δύσκολο με την έννοια πια ότι ο κόσμος δεν έχει οι δικές μας γενιές, οι τελευταίες γενιές, ναι. δεν έχουν πόσο μάλλον νεότερες δεν έχουν την εμπειρία της συλλογικής δράσης και απόφασης. Ναι. Αλλά σας πληροφορώ ότι είναι πολύ εύκολο. Σήμερα είναι 250 δήμοι υποκατάληψη. Πόσο δύσκολο είναι να εξελιχθεί η 250 δήμοι να είναι υποκατάληψη 250 πόλεις της χώρας και δεν σημαίνει υποκατάληψη Σημαίνει ότι λειτουργούν κανονικότατα αλλά δεν αποδίδουν τίποτα στην κυβέρνηση απολύτως τίποτα πως μπορεί να γίνει αυτό με ένα συντονιστικό αναπόλυ ή ένα διαμέρισμα ή ένα περιοχή ένα συντονιστικό που συντονίζει φορείς, ποτοβουλίες, πολίτες, σωματεία στο να μπορέσει να καταλάβει την περιοχή του και με συντονισμό με την υπόλοιπη χώρα αυτό το πράγμα και όλη, μα, όλα αυτά τα συντονιστικά θα συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό συντονιστικό να την ονομάσουμε επιτροπή κοινής σωτηρίας ή η, η επιτροπη εθνικής σωτηρίας η Κοινή σωτηρίας είναι κατά το γαλλικό πρότυπο <χαι> λοιπόν εθνική σωτηρίας και να πούμε ότι αυτή η επιτροπή αποτελεί την αναγνωρισμένη λαϊκή εξουσία στην χώρα άρα αγαπητοί κύριοι τα κλειδιά και ξεκουμπιστείτε απλά αυτό το πράγμα γιατί να περιμένουμε να παρατηθούν οι άλλοι από τη Βουλή, μπας και γίνει οτιδήποτε ούτε του Αγίου ουδεπόποτε δεν το, δω, δεν το δούμε αυτό πράγμα Η εξάρτησή τους από το σύστημα από το, από το σύστημα εξουσίας είναι τέτοια που δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν διαφορετικά Είναι εντυπωσιακό ο τρόπος που δεν απαντούν στα ζήτηματα αυτά Και να του πούμε και κάτι άλλο Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απομόνωση την οποία μας έχετε ε, οδηγήσει που έχει. θέλετε να μας αγκαλιάσετε με την απομόνωση να, μο, σαν άποψη σαν λογική, σαν θέση σαν κοινωνικοπολιτική οργάνωση, το δεχόμαστε έχετε κάνει όμως ένα λάθος σας έχουν διαβεβαιώσει λάθος τα αφεντικά σας εννοώ σας έχουν διαβεβαιώσει και τα κέντρα από όπου παίρνετε εντολές το ότι μας απομονώνεται δεν σημαίνει ότι γινόμαστε εύκολος στόχο για να ξεμπερδέψετε μαζί μας. Η απομόνωσή μας γίνεται δύναμη γιατί με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται τα... τα διαπιστευτήρια που χρειάζεται ο κόσμος για να καταλάβει ότι η μόνη πραγματικά αντισυστημική δύναμη είμαστε εμείς με τη μόνη αντισυστημική λογική mm -hmm. και άρα τις θέσει που φοβούνται και τρέμουν πραγματικά και αυτά τα διαπιστευτήρια περνάνε στον κόσμο γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι για να σε έχουν απομονώσει σαν να μην υπάρχει, yeah. σαν να μην υφίστασαι πραγματικά είναι γιατί τρέμουν, φοβούνται φοβούνται τρέμουν τη δημοκρατία τρέμουν την ομοψυχία του λαού τρέμουν την ανάκτηση του έθνου αυτά τα τρέμουν και τα τρέμουν και η δεξιά και η αριστερά γιατί πώς να το πούμε μια νέα δεξιά και μια νέα αριστερά αναγεννύεται από το λαό που αυτή τη στιγμή έχει βρει τη συμφωνία μεταξύ της έχει βρει τον τρόπο να ενωθεί μια νέα λαϊκή δεξιά και μια νέα λαϊκή αριστερά που αναγεννύονται αυτές οι ιδεολογίες μέσα στα σπλάχνα του λαού γιατί πρώτα και κύρια βάζουν ω βασική προπόθεση ύπαρξή του το συμφέρον του λαού της χώρας και του έθνους αναγεννιούνται λοιπόν οι δυνάμεις αυτές δεν χάνονται, αναγεννιούνται και θα σαρώσουν όπως ο βαρδάρης Θεσσαλονίκης σαρώνει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια έτσι θα τα σαρώσουν τους μηχανισμούς συνεχίστε αυτό που κάνετε μας βοηθάτε απίστευτα μας δίνετε τα διαπιστευτήρια που χρειαζόμαστε για να πάμε σε όλες τις πόρτες των Ελλήνων πολιτών, με τα καλύτερα το διαπιστευτηρίο. Εγώ μου αρέσει, έτσι όταν είσαι γιατί θέλω να σου πω ότι η χθεσινή εκπομπή, και όσο αποκαλύφθηκαν εδώ, δημιούργησε μεγάλο σοκ. Σε ανθρώπους, δηλαδή, ακόμα κορατές μας που είναι ενημερωμένοι, ναι. που σε ενημερώνουμε καθημερινά, που σε ακούνε πούπου. Θέλω να πω πόσο μάλλον όταν το συζητάς με ανθρώπους που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι mm -hmm. και δεν παρακολουθούν. Και υπήρξε έτσι ένα πάγωμα και ένα σφίξιμο. Το είδα από τα email και τα μηνύματα των και, ε, και έτσι πρέπει να είναι. Το σφίξιμο Φαλήθει. είναι θετικό σε αυτή τη βάση. Γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε αυτό που βέβαιος κάποιοι από το φωνάζαμε από την αρχή. Ότι θα μας πάνε σε σφαγή. Δεν μα πάνε σε μια κατάσταση όπου απλά το μεροκάμετρο θα είναι χαμηλό έω ε, χαμένο ή η σύνταξη ε, σχεδόν ανύπαρτη. Μα πάνε σε σφαγή. Τα δέκα εκατομμύρια Έλληνε, οι δέκα εκατομμύρια θύματα δεν είναι τίποτα για αυτού όταν στο Ιράκ παράδειγμα έχουν εξοντώσει το 1 τρίτο του Ιρακινού πληθυσμού μέχρι σήμερα. Το 1 τρίτο μιλάμε για πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους τι τους είναι τα 10 εκατομμύρια Έλληνες δηλαδή τι ακριβώ τους κοστίζει δεν δε, ξέρεις Δημήτρη θα σου πω έτσι ένα προσωπικό δηλαδή σήμερα το πρωί με ένα δικό μου άνθρωπο και αναφερθήκαμε σε αυτό που αποκάλυψες εχθές στο ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή η ελληνική φέρετε. κυβέρνηση φέρεται να έχει συνάψει συμβάσει με ξένες εταιρείε προκειμένου να χτίσει εδώ σε εισαγωγικά να δημιουργηθεί ένας ιδιωτικός στρατός κατά κάποιο τρόπο έτσι θα το πω θα είναι ένα, ένα αστυνομικό πώς θα το πω να τα πούμε πώς... ξεκάθαρα ναι. και α βγει οποιοδήποτε να mm -hmm. υπάρχει μια κεντρική συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα τα λεγόμενα αντιμιμονιακά και τα λεγόμενα μνημονιακά τους κυβερνώντας mm -hmm. αυτοί mm -hmm. θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά που τους έχουν αναθέσει απ έξω θέλουν μέχρι το του χειμώνα να κρατήσουν την κυβέρνηση. Mm -hmm. Εντάξει, να την κρατήσουν την κυβέρνηση ώστε να περάσουν τι δεσμεύσει του κάθε πήγοντος, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. το και είναι... να υποδομήσουν τη δομή mm -hmm. απικιακής απεικια... mm -hmm. κατοχή και διάλυσης της χώρας. Mm -hmm. Ανάμεσα σε αυτό είναι και η ιδιωτικοποίηση του στρατού και των σώματων ασφαλεία. Mm -hmm. Μέσω των συγκεκριμένων εταιριών. Αυτό προποθέτει διάλυση του αστυνομικού σώματος όχι του σώματο καταστολή των γενιτσάρων. Ναι. Μιλάμε για το αστυνομικό, αυτοί που πραγματικά αστυνομικό κόσμο. επιτελούν αστυνομικό έργο. Και ταυτόχρονα απ πλήρη απαξίωση και διάλυση των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Αυτό έχει επιταχυνθεί σε βαθμό ναι. κακουργήματο. Αυτό το πράγμα θέλω να το πετύχουμε στο χειμώνα. Ναι. Επιπλέον, μέσα στο χειμώνα υπολογίζουν ότι θα έχουμε τι πρώτε ταραχέ. Γιατί η πείνα, το, το κρύο, το αδιέξοδο θα κάνουν πολλά τέτοια πράγματα. Εντάξει. έτσι λοιπόν πιστεύουν ότι θα έχουν το νομικό πάτημα για να εφαρμόσουν, εφαρμόσουν στρατοχωροφυλακίστικες μεθόδους στην Ελλάδα και για, και για να μην φέρουν την, Ευρωχωρο, την στρατοχωροφυλακή από την Ευρώπη mm -hmm. οπότε εκεί πλέον μπορεί το ένστικτο του Έλληνα να λειτουργήσει επιθετικά mm -hmm. και να πει κάτσε ρε εδώ και δεν ξέρεις και ποτέ που θα σου βγει θα φορέσουν στολές σε ιδιωτικούς Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά, σε συνεργασία με τις δυνάμεις καταστολής και γενιτσάρων που έχουν φτιάξει. αυτή δεν είναι αστρομικοί, δεν είναι Έλληνε για μένα. Δεν είναι Έλληνε. Ελληνόφωνοι είναι. Υπηρετούν ξένες δυνάμεις. Και γι' αυτό είναι στόχο οποιοδήποτε κινήματο αντίσταση. Μα ξέρει, Βρεσί Δημητρή, καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ μαζί σου. Αντιλαμβάνει πώ θα παρουσιαστεί αυτό, έτσι. Βεβαίω. Δηλαδή, ακούω... Και με την αριστερά να ζητοκραυγάζει στη γωνία τη, καταγγέλλοντα mm -hmm. αυτό το πράγμα, αλλά παραμένοντα στο κοινοβούλιο, το οποίο αποτελεί το νομιμοποιητικό ιστό αυτή τη εξέλιξη. Οποιοδήποτε νομικό ή δικαστικό που έχει εθνική συνείδηση, mm -hmm. Mm -hmm. καταλαβαίνει τι λέω όταν έχουμε, το λέγει ο Χαριλάς ο Τρικούπης το t ναι. όταν έχουμε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς το οποίο νομου, νομιμοποιεί την αυθαιρεσία μιας εξουσίας τότε το κοινοβουλευτικό καθεστώς οφείλει να καταληθεί. Δεν αρκεί απλά να ρίξει μια κυβέρνηση. Όπως με τη Χούντα. Όπως με τη Φιλελεθεροποίηση Μακεζίνη. Είναι χαρακτηριστικό μια και είχαμε το Πολυτεχνείο Ένα από τα συνθήματα που φωνάζανε φοιτητές και οι μαθητές Και ο εργατόκος μας που είχε Ήταν για την Για τη Χούντα Για τη Χούντα που λέει Δεν το θυμάμαι ακριβώς Έλεγε ένα χαρακτηριστικό Ένα χαρακτημένο σύνθημα που λέει Πάρ' το πίπι σου και μπρος τον, για τον Παγδό, το mm. τον Γιώργο Παγδό, λέει πάει το πίσω και πού ήταν ο Μακεζίνη και τη φιλελευθερωπή mm. Μακεζίνη, πολιτικοποίηση mm. τη Χούντα. Mm. Δηλαδή, mm. στην οποία Λούμπα είχαν πέσει οι ηγεσίε τη Αριστερά και τότε. Mm. Ορισμένε mm. από τι ηγεσίε τη Αριστερά, δυστυχώ και του Κουκουέ, εκείνη την εποχή, τρέχανε να νομοποιηθούν στα μάτια τη Χούντα αποδεχόμενη τη φιλελευθερωπή. Ευτυχώ ο λαό τότε, και κυρίω η έβαλε τέλο στην ξεφτύλα αυτή. προηγηθεί το, η ξεφτύλα τη λεγόμενης δημοκρατικής παρά, παράταξης που ήταν Ένωση Κέντρου ΕΔΑ mm -hmm. την εποχή των Ιουλιανών του 1965 και της Αποστασίας όπου στηρίζοντας ένα ένα κοινοβουλευτικό και κέλυφο, κενό περιεχομένου νόθο mm -hmm. έτσι όπως το λέγε ο Ηλίας Ουλίου τότε και είχε απολύτω δίκιο ταύτιζε αυτό το νόθο κοινοβούλιο με τη δημοκρατία και αντί να υπερασπίζεται τη δημοκρατία που στους δρόμους με την οργάνωση του λαού του ίδιου ταυτιζόταν και ήταν νομοταγής απέναντι στο κοινοβούλιο αυτό το νόθο κοινοβούλιο, το αποτέλεσμα τους έπιασε η χούντα με τα σόβρακα μια ωραία πρωία την 21η Απριλίου του 1967 με την αυγή να λέει πρωτοσέλιδο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει η στην Ελλάδα ναι. με την ίδια λογική οι ίδιες ηγεσίες Μας οδηγούν στη σφαγή και στη διάλυση Ελληνικού κράτου. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι τόσο απλό. Θα πρέπει να το υποστούμε για να το καταλάβουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και ρε παιδιά, ρε σύντροφοι, ρε συναχωνιστέ, ρε παλίοι σύντροφοι, κατανοήστε κάτι. Κάποιοι από τα κομματικά σας τελέχη έχουν βγάλει λεφτά ήδη έξω στο εξωτερικό. Η λίστα και τα ονόματα που βγήκαν δεν είναι τυχαία. Mm -hmm. 50 χιλιαρικάκια, 20 χιλιαρικάκια, 40 χιλιαρικάκια τα έχουν βγάλει έξω αυτοί λοιπόν έχουνε καβάτζα να την κοπανίσουν από την Ελλάδα στην κρίσιμη στιγμή. Με μας τι ακριβώς θα γίνει. Πώς θα τη βγάλουμε καθαρή όσοι από μας μείνουμε γιατί δεν έχουμε μεγάλη επιλογή <συσίλωνα> παρά να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα. Εδώ στη χώρα μας θα μείνουμε Έτσι. Και στην παλιά χοντα, το ξέραμε αυτό. Κάποιοι κάνανε αντίσταση από τα σαλόνια της δικής Ευρώπης. Με, τα, με, τα, με, το λένε, με, με τις περιουσίες της άθικτες και φροντισμένα να είναι τα λεφτά έξω ή με κάποιους χορηγούς σημαντικούς mm. από πίσω με το λαουτζίκο που δεν είναι εδώ να αγωνιστεί, να δει να δει τι θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα τελικά ήταν το βγήκε το... η διεξόδος mm. το καταλαβαίνουμε που πάμε βρε διάολε άνθρωποι δεν έχουν μείνει αποτυχούντα να καταλάβουμε που πάμε εμπειρία δεν έχουμε αποκτήσει ξανά τα ίδια αυτή τη στιγμή Πάμε όλο τα χρόνια τα εκεί. Αργότερα θα βγάλουμε και ένα φίλο του συναφιού μου, να το πούμε, έτσι. Ναι. Εκ, εξ Ηνωμένων Πολιτειών ναι. <laughs> για να κουβεντιάσουμε το τι γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε για να καταλάβουμε. Το μεγάλη σημασία. Έτσι. Και με ιδιαίτερη εμπειρία σε επιτελεία α, του χρηματιστικού κεφαλαίου ή βαθμό επιτελεία ναι. του χρηματιστικού Ωραία. κεφαλαίου που θα μας πει, θα κουβεντιάσουμε έτσι μια όλα, θα, θα μάθει πολλά ο ακράτης. Από αυτή την κουβέντα, ε, απλά θέλω να πω το εξής, για να καταλάβουμε πού πάει όλη η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που παει ολη κατασταση δεν δημιουργηθεί, έχει μπει και θα έχει το πρώτο θύμα της, θα η Ελλάδα, με τη διάλυση και απορρόφηση της Ελλάδας. Mm -hmm. Γι' αυτό και σας λέω, στην πραγματικότητα, με τα μνημόνια η Ελλάδα ζει το δικό της σχέδιο ανά, τη τι δικές συνθήκε ρήχης, περί ομοσπονδιοποίηση και διζωνική δικοινοτική, που εμά θα είναι πολυζωνική και διάλυση του ελληνικού κράτου. Αυτό ζούμε σήμερα, αν θέλουμε τις ιστορικέ αναλογίε. Και τέλο πάντων, του ταξικούς δεν του ενδιαφέρει. Μην, μην πω καμία κουβέντα χόντρη. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον τον ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει. Να, να πούμε το εξή μόνο, για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Οι συσυνομένε πολιτείε, μόλι πριν λίγε μέρε, Εφτά πολιτείε των ΗΠΑ mm -hmm. δήλωσαν επισήμω στην Ομοσπονδιακή Γυβέρνηση ότι αποσχίζονται από τι Πολιτείες. Οι εφτά πολιτείες είναι Τέξα, Λουιζιάννα, Βόρεια Καρολίνα, Αλαμπάμα, Γεωργία, Τένεσί και Φλόριντα. Mm -hmm. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Για πε δεν είναι ότι δεν αποσχίζονται. Αποσχίζονται. Mm -hmm. Δηλαδή δεν θα ανήκουν πλέον, ζητάνε να μην ανήκουν να πλέον μην ανήκουν στην Ομοσπονδία. ομοσπονδία. Των ΗΠΑ, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ναι. είναι οι ίδιε 7 πολιτείε που ξεκίνησαν τον Εφήλιο πόλεμο. Στις πολιτείες, το οι ΗΠΑ το 1860-65. Οι ίδιε ναι. αυτό είναι ένα θέμα. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα πούμε όλα τα ζητήματα. Έχουν μαζεύσει τι υπογραφέ που προβλέπονται από, τις... από το Σύνταγμα, το Αμερικανικό. Α, βάση του Συντάγματο, λοιπόν, βεβαίω. Απόσχηση και έχει το, διαφέρον... το δικαίωμα αυτό δεν ναι, το, το έχει μια πολιτεία το έχει, έχει βεβαίω πρέπει να περάσει από το κογκρέσο για αποδοχή κτλ. τα λοιπά ναι. και το ενδιαφέρον ότι έχει μαζέψει και τι υπογραφέ που θα είναι, ναι, α, α, α, είναι α, όχι όχι όχι ένα όγκο τεράστιο 25 υπογραφέ του συγκεκριμένου κυβερνητών και άλλων εκλεκτόρων των πολιτών θα πρέπει να το αποδεχτεί το κογκρέσο και το ενδιαφέρον ποιο είναι το ενδιαφέρον είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το αίτημά του να τι αφήσει δηλαδή να, να ανεξαρτοποιηθούν. Ακριβώ. Ή αυτό να χαλαρωθεί ο ομοσπονδιακό δεσμό. Γιατί, γιατί ζούμε σε μια ενιοποιημένη παγκόσμια αγορά του χρηματισμού κεφαλαίου. Yeah. Σε τέτοιε συνθήκε το χρηματισμό κεφαλαίου είτε, είτε έχει συγκροτημένο κράτο είτε περιφέρειες, Μάλλον έχοντα περιφέρειε είναι πιο εύκολα ρευστοποιήσιμε ή εξαγοράσιμε από ότι τα συγκροτημένα κράτη. Και τα συγκροτημένα κράτη έχουν σύνορα. Ναι. Έχουν νομοθετικέ εξουσίε, ναι. έχουν λαού, έχουν κυβερνήσει που υποτίθεται ότι πρέπει να αποδίδουν στου λαού. Αυτά είναι εμπόδιο στην κίνηση κεφαλαίου, ειδικά σημαίνει συνδίκε. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, το να έχει περιφέρειε, κράτη υβρίδια, καντόνια, είναι πιο εύκολο για τη σημερινή κίνηση κεφαλαίου και τη συγκρότηση που έχει η αγορά. Και σου λέει ο δημοσιογραφικό κράτο κάτι που δημοσίευσε για παράδειγμα πριν Μερικού μήνες κεντρικά, κεντρικό άθρο η Wall Street Journal και δεν το δημοσιεύει για την πλάκα της οπότε δημοσιεύεται στο Wall Street Journal δεν είναι κάποιος τρελός που γράφει κάτι λέει εφόσον δεν είναι βιώσιμες αυτές οι πολιτείες δημοσιονομικά γιατί πρέπει να στηρίζεται από το ομοσπονδιακό προπλογισμό mm -hmm. αυτή τη φορά δηλαδή μπορεί να πάμε σε διάλυση ή επα... επανασυγκρότηση τη ομοσπονδιακής δομή των πολιτείων σε νέα βάση στη βάση ακριβώ τη υπερχρέωση των πολιτιών και τη χρεοκοπία του. Δεν θα έχουμε νέο εμφύλιο πόλεμο. Με τη λογική του ο εμφύλιος πόλεμου συνδυμών τη πολιτεία. Πέρα από το ότι ε, παρήχθη από τη σύγκρουση συμφερόντων των κυρίαρχων οικονομικών συμφερόντων στην περιοχή ο Βορρά στραβιομηχανικό και ήθελε εργατική, εργατικό δυναμικό και φτηνά ε, εργατικά χέρια και ταυτόχρονα τον έλεγχο το των πρώτων υλών που υπήρχε στον Νότο από τα, μεγάλα, από, τα, από τα μεγάλα από τις μεγάλες γεωκτησίες ο Νότος ήταν δουλοκτητικός και δεν δουλεύε με διεθνή αγορά δεν δουλεύε με την εσωτερική αγορά ή τη βιομηχανική αγορά του βορρά δουλεύε με διεθνή αγορά λοιπόν ε, και έτσι συγκρούστηκαν ωστόσο το σύνθημα που πετάχτηκε ή αν θέλεις το κεντρικό αίτημα αυτό που πολέμησαν για την ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών που ανάμεσά του ήταν και στενότατη φίλη του Μάρξ που προφανώς ο, όπως και ο Μάρξ ο ίδιος ήταν άκος εθνικιστής γιατί ζητούσε την ένωση των πολιτιών. μάλιστα είχαν πιο προθυμένη αντίληψη προσωπώς προφανώς ενιαία και αδιαίρετη ε, ενιαίο και αδιαίρετο κράτος ενιαία και αδιαίρετη δημοκρατία ένας λαός κάτω η προσπονδία αυτό λέγανε ανάμεσα αυτούς ήταν ένα εξαιρετικό προσωπικός φίλο. Uh, του Μάρκρου Βέντε Μάγερ ο οποίο uh, σαν αξιωματικό νομίζω αν συνταγματάρχη ήταν του Στατού των Βόρειων άφησε τη ζωή του στο πεδίο τη μάχη επήγαινε θελοντή και πολέμηση εκεί όπω και πολλοί άλλοι δημοκράτε και επαναστάτε από την Ευρώπη πήγαν και πολέμησαν με του Βόρειου όχι μόνο για την απελευθέρωση των Δούλων αλλά για την εγκαθίδρυση τη δημοκρατία στι ΗΠΑ παρά και να είναι στο Σύνταγμα. Ο Λίνκολ που ήταν ο πρώτο και ο τελευταίο πρόοδο των ΗΠΑ που είχε δημοκρατικέ αναφορέ, γι' αυτό κιόλα υπερόβιε το σύνταγμα των ΗΠΑ λέει ότι εγώ επανέρχομαι στι βασικέ αρχέ συγκρότηση του Αμερικανικού κράτου, δηλαδή στη διακήρυξη ανεξαρτησίας και ζητούσε την, το, το να ξαναγραφτεί το Αμερικανικό σύνταγμα με συντακτική εθνοσυνέλευση του Αμερικανικού λαού. Είναι ο πρώτο που έβαλα αυτό το θέμα και είναι ο, ο μόνο που είπε το γνωστό που σημαίνει ότι παπαγαλίζουν mm -hmm. τα πετσυρίκια του νηπιαγωγείου στο, mm -hmm. στο, στου ΗΠΑ, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει, ότι όλες οι εξουσίε πηγάζουν από το λαό, ασκούνται από το λαό, υπέρ του λαού. Αυτή είναι η περίφημη ε, ε, ομιλία στον Γκέντεσμπεργκ του, στο Γκέντεσμπεργ, του Αβραάμ Λένκορ Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που ακούστηκε αυτό στι ιστορικά, από επίσημα χείλη. Μετά το δολοφόνησα. Mm -hmm. Δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, λοιπόν, αυτή τη φορά η διάλυση και επέχεται από τα πάνω από το χρηματικό κεφάλαιο. Το χρηματικό κεφάλαιο δεν έχει ανάγκη να ενώνει έθνη και λαούς. Mm -hmm. Ζει από το να του κατακερματίζει. Αν ακριβώς, το αντίθετο. Α, απέντει τη δυναμή του από αυτό ακριβώς. Αν λοιπόν και... έχει μπει στο τραπέζι της διχοτόμησης κατακερματισμού οι ΗΠΑ Δεν θα γλιτώσουν ταυτές. Συγγνώμη <laughs> δηλαδή, τι ακριβώς <laughs> περιμένουμε <που laughs> να συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε αυτό, το, ναι. το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Καλά, πέρα από το, το, το, τα σούργελα των Βρυξελών που θέλουν να κάνουν ομοσπονδία. Ξέρετε, αυτό έχει δύο όψει όταν το λέμε, γιατί είναι αυτή που σου λέει τι να κάνουμε τότε. Εδώ μιλάμε για παγκόσμιο σχέδιο, όπου θα γίνουν παγκόσμιε ανακατατάξει και εμεί είμαστε πολύ μικροί για να αντιδράσουμε. Εκεί δηλαδή, είναι, η και αυτό ξέρει, πάντα ο κίνδυνο. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ότι η, η, η, η παγκόσμια ζωή, ο τόπο δηλαδή που συγκροτείται, το παγκόσμιο σύστημα δεν έχει μία άποψη, mm -hmm. δεν είναι μονοτονικό mm -hmm. ή μονοσήμαντο, έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές, γιατί έχει πάρα πολλές του παράγοντες mm -hmm. που λέγονται λαοί. Εξάλλου αυτό συνέβη και το 40. Μι, μην Ά, πάει κανεί στο μυαλό του, δηλαδή είναι λάθος η προσέγγιση ότι ένας τρελός Χίτλερ ε, του ήρθε μια μέρα ως, ξέρω εγώ, Εξέχει φασίστας διόντας, ναι, ώρας, ναι, και τα λοιπά έγινε και φορές. πήγε να καταλάβει την Ευρώπη και όχι μόνο. Δεν είναι, αυτό είναι μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση, δεν είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το λέω δηλαδή, για να, θα... Γιατί, μόλις πέρας, όντως με πιάσαν και μου λέγανε, ρε παιδί μου, είναι εξωφενικότερο να μου βάλουν τοχοροφυλακή εδώ. Ναι, δεν, να μπορούν, δεν, το το το πρόβλημα, και... δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύουν κάποιοι να σου πω. Και λοιπόν. Άνθρωποι ενό επίπεδου, σου λέω ότι η μέση είναι το πρωί που το συζητάμε. Με έτσι, απλά. Δεν μπορούν να το, να το πιστέψουν. Τώρα. Να μου πούν πότε και αν πίστευαν πριν ένα χρόνο ή δύο χρόνια αυτά που συμβαίνουν σε Μα ξέρει κάτι. Του, του, του λέω, λέω αυτό ακριβώ και λέω πρέπει διαγέλατε. Και σου λέει, ε, εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά όχι και αυτό. Είναι σαν λένε, όχι και αυτό. Και όντω συμβαίνει σε άλλε χώρε. Αλλά όχι, όχι στην Ελλάδα αλλά Όχι στην Ελλάδα. Εμεί είμαστε. Yeah. Να σκεφτούμε μόνο ότι είμαστε η μόνη χώρα yeah. που υπήρξε πολιτικό προσωπικό mm -hmm. που, την δι... που την δίχασε. Mm -hmm. Και δεν λέω για τον εμφύλιο πόλεμο 45-49 mm -hmm. που θα μπορούσε να πει ότι εκεί ήταν ένα διακύβημα που πάρα πολύ σοβαρό. Άρα η σύγκρουση ήταν δεδομένη από το γεγονός ότι ετοίμασαν η Βρετανία η Αμερικανία αυτό δεν είναι τον εθνικό διχασμό το θυμάται κανεί ή το ξέρει τσακίσανε τη χώρα την κόμψαν στη μέση μόνο και μόνο γιατί ο βασιλιάς εξυπηρετούσε γερμανικά συμφέροντα και ο Βενιζέλος βρετανικά και γαλλικά το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν, δεν σταματήσανε ούτε καν στο διχασμό αυτή τη χώρα. ο διχασμός να στο, στο λαό μόνο την τυχοτόμησα χρησιμοποιούνταν ξένον στρατό και όποιος διαβάσει την ιστορία της κατοχής της Μακεδονίας από του Αγλογάλους θα ανατριχιάσει το τι κάνανε αυτοί τις λελασίες τους βιασμούς, τι δολοφονίε απέναντι στο, στον στο μακεδονικό, στο μακεδονικό πληθυσμό σε όλες τις φυλές και τις διθάσεις <σχι> <σχι> που υπήρχαν και στους Έλληνες εκεί λοιπόν, και πολλά από τα λάφυρα έτσι, υπάρχουν στα μουσεία του τώρα τα οποία βεβαίως <Τεκθε> δεν το δούμε γιατί προσέξτε άλλο πράγμα να πεις και βεβαίως πρέπει να πάθουν τα ελγίνια που λέμε βεβαίως δεν διαφωνώ <Τεκθε> αλλά ρε παιδιά με συγχωρείτε έχουνε κοιμήλια εθνικά κοιμήλια στα, στα μουσεία τους <Τε άλλα> μουσεία> τα οποία μας τύχησαν αίμα μας βιάσαν συστηματικά και σκοτώσαν συστηματικά τον ελληνικό λαό για να δαρπάξουν ω δυνάμει κατοχής Γι' αυτά δε, δεν παίει θέμα εντάξει <Τεκθε> Είναι σημαία τα ελληνική και ίσω έτσι το πάμε ότι όταν πάρουμε τα ελληνική θα πάρουμε και ένα τα κρύτε. άλλα. Κάτι, κάτι, εγώ πιστεύω ότι κάτι το χωρό πίσω. Ά. Κάποια συμφέροντα επιχειρηματικά είναι πίσω. Κάτι λουμπινιά έχει παιχτεί. Γι' αυτό και το εξτοχεύονται. Ε. Γιατί ε. δεν θεωρώ κανέναν από αυτούς αξιόπιστο. Από την κυρία Μερκούρη, η οποία έχει μια ιστορία άστα να πάνε. Έτσι, πολιτική εννοώ ιστορία ε. και προσωπική ιστορία. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα εξαιρετικό ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορούσε ως ανέκδοτο στους χώρους των ηθοποιών ε, από, τη, από την συνέβεση της κυρίας κοτοπουλή με την κυρία Μερικούρη στην κέτοχη. Λοιπόν, ε, αλλά τέλος πάντων ε, τα... αυτή η κυρία δεν έπαιξε ποτέ καθαρά ηθοποιών. ποτέ καθαρά πολιτικά mm -hmm. η πολιτική της ιστορία είναι πάρα πολύ σκοτεινή και άρα λοιπόν δεν έχει παίξει κανένας Κανένα από αυτού που εμπλέκεται δεν είναι καθαρό, να το πούμε έτσι. Θα το πιάσουμε σε άλλη εκπομπή αυτό. Έτσι, λοιπόν. Σήμερα θα, μιλήσουμε, θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να έχουμε στη συνέχεια και την επικοινωνία μα, να μιλήσουμε για όλα τι εξελίξει που συμβαίνουν στην Αμερική, που μα αφορούν, έτσι, πάντα μα αφορούσαν, πόσο μάλλον τώρα. Που τώρα, πώ ξέρετε, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Στα συμβούλια που αναφέρονται, αναφέρονται δύο Αμερικανικέ εταιρείε. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι έχουν συμφωνήσει ηγεσίες μεταξύ τους. Ναι. Δίνουν την προθεσμία αυτή. Όταν βγήκε ο κύριος Τσίπρας τώρα μόλις ναι. και είπε «Οχι μόνας ήταν ο χειρότερος, ναι. αλλά από την Άνοιξη θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». Ναι. Αυτό δεν είναι μια πατάτα. Ναι. Δεν είναι μια μπαρούφα ολκής. Ναι. Δεν είναι στήλω... κάτι τυχαίο πάντων. Είναι η συμφωνία που έχουν ναι. κλείσει οι ηγεσίες. Ότι... Σας δίνουμε το χρόνο να ολοκληρώσετε το καθεστώς απικιακής κατοχής και εμείς θα έρθουμε μετά και θα πούμε στον κόσμο μάτωσες, πόνεσες καλαβάνεσαι τέτοια εξαθλίες χώματιά, θα... ε, εμείς τώρα yeah. τι να κάνουμε έχει δεσμευτεί η χώρα είναι και αυτοί οι τρελοί που κυκλοφορούν στους δρόμους ε, τι yeah, να κάνουμε τώρα μη ματώσει ο κόσμος περισσότερο yeah. να διαπραγματευτούμε ίσως και, αυτά. και, και θα μας βγει καινούριος Σαμάρας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα τα αναλύσουμε όχι, όλα. Όχι, δεν θα τα δούμε. Όχι, θα τα δούμε ενώ εδώ στο εκπομπή, αν περιμένουμε να τα δούμε, ναι, Όσο μας αφορά, δεν υπάρχει περίπτωση να τους βγει το σερνάριο να γυρίσουν τον κόσμο ανάποδα. Εξάλλου γι' αυτό παλεύουμε και είμαστε εδώ κάθε μέρα και μιλάμε, όχι για να καθίσουμε και να περιμένουμε να τα δούμε. Έτσι. Ε, θα παίρνουμε μια μουσική ανάσα να υπενθυμίσω ότι συμμετέχετε στην κλήρωση για τις πέντε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση 50 χρόνια και από τη θεατρική ομάδα σκηνοβάτε. Ε, οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση αυτή της Κυριακής 8.30 η ώρα στη Μαγιοπούλα στην Κεσαργιανή είναι ένα αφιέρωμα στου παλιότερους και νεότερους συνθέτες, τυχουργούς και τραγουδιστές από 1950 έως και σήμερα ε, όπου μέσα σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια που ακούγονται σε αυτή την παράσταση υπάρχουν και οι μουσικές παρλάτες που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο ε, συμμετέχει τόσο εξή λοιπόν στην κλήρωση Γράφετε «ΕΠΑΜ» e και «ΝΟ» no", τη λέξη παράσταση και το όνομά σας. Και σας παρακαλώ στέλνετε το όνομά σας γιατί βλέπω κάποιους φίλους που δεν στέλνουν το όνομά τους. Είναι σημαντικό διότι ε, τα ονόματά σας θα πάνε στο, στη μουσική σκηνή στη μαγιοπούλα και βάσει αυτών θα μπορείτε να πάρετε την πρόσκληση. Λοιπόν, «ΕΠΑΜ» e και «ΝΟ» no", τη λέξη παράσταση και το όνομά σα και αποστολή στο 54-344. Λοιπόν, δύο παρατέταρτο, εδώ είμαστε στον ArtFM 90,6 εκπομπή ΑΕ και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, μάλιστα τώρα που μας έχει αυτή την έκπληξη ο Δημήτρης θα αναφερθούμε λίγο στα της Αμερικής, μια και τελείωσε προεκλογική της περίοδο έχουμε πλέον ξανα τον Ομπάμα αρχηγό, άρα είναι φούλοι μηχανέ και από εδώ και πέρα πρέπει να αναλύσουμε λίγο τι σχεδιάζει ο, ο πλανητάρχης τι γίνεται, υπερδύναμη τι συμβαίνει, διότι όλα αυτά είναι ζητήματα που μας αφορούν άμεσα. Έτσι, το έχουμε καταλάβει νομίζω Ζω. Το βλέπουμε και στο σημερινό Eurogroup Διότι όλη η συζήτηση γίνεται Τι θέλει η Ουάσικτον Ακριβώς Α, Άρα λοιπόν για πάμε να τα δούμε Θα, έτσι, θα χαιρετήσουμε Τον κύριο Γέλο Νήμα ο οποίο είναι του συναφιού του, του Δημήτρη Έτσι να βγάλω και ένα το συνάφη, να το συνάφη Σου να το ευχαριστήσω για το συνάφη μου λες Οικονομολόγος ε, Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα Μας ακούτε Αγαλή μεσημέρι Καλησπέρα κι από μάνα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα. Λοιπόν, το βασικό είναι να, καταρχήν να πιάσουμε το ζήτημα σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτέ τις ΗΠΑ. Από πλευρά της οικονομικής, νομίζω Οικονομικής. Το έχει στείλει και εσύ. Ήρθαμε παρόν στους ΗΠΑ το καλοκαίρι για ένα διάστημα. Είναι σε χείρι στην κατάσταση. Είναι έτοιμη προς κατάρρευση. Αν κάποιος κυκλοφορήσει στο Μαχάταν ή σε μια άλλη στην Κοστόνη, θα δει πάρα είναι τουρίστες-κινέζι, τίποτα άλλο και δεν υπάρχει καμία παραγωγή πλέον στην Ελλιόγκη ή στη Βοστόνη. Ε, μου κάνω ενδύπωση για αυτό το πράγμα το ζήτημα ότι αμέσως μετά, μία εβδομάδα μετά τις προεδρικές εκλογές που καταθέσαν αυτά τα 7 πολιτείες αίτηση ανεξαρτοποίησης Για απόσκηση. Για απόσκηση, αυτό ακριβώς. Το οποίο <σχεδόν> σημαίνει πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο α, τ, <σχεδόν> των ΗΠΑ. <σχεδόν> Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι επειδή πλέον ε, οι πολιτείες έχουν αναγνωρίσει το πόσο διεφθαρμένη είναι η κεντρική κυβέρνηση ε, το federal system ε, ε, εν γέννη έχουν αποφασίσει ότι πλέον για να μπορέσουν να αποκτήσουν και πάλι την ελευθερία τους θέλουν να αποσχεστούν από τι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό είναι ο λόγος τουλάχιστον ο εμφανής που βγαίνει στην ιδεσιογραφία. Ναι, είναι αυτό το, το κεντρικό... Ναι και στο Fox News παρακολουθώντας ένα από τους κυβερνήτες, νομίζω αν είναι της αυτό είναι, δηλαδή. Δηλαδή είναι η που καλύτερα να μας. Ακριβώς. Οπότε προσπαθούν αυτές οι 17 πολιτικές νομίζων πλέον έτσι να αποσχιστούν. Και αυτό έχει ξεκινήσει στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αλλά υπάρχουν δύο-τρία θέματα τα οποία έχουν συμβεί μία εβδομάδα πριν τις Αμερικανικές εκλογές και έχουν περάσει όχι μόνο στα ψηλά, νομίζω στα ζήτητα από την παγκόσμια Το νομίζω, έχει να κάνει Ή έχει την απέτηση των Γερμανών για τον χρυσό, ο οποίος βρίσκεται στο Fort Knox να επιστρέψει στη Γερμανία. Ε, ε, α, να να εξηγήσουμε, καταρχήν, τι χρυσός είναι αυτός. Ναι, Δημήτρη. Ναι, λέω να εξηγήσουμε πρώτα πώς βρέθηκε ο γερμανικός χρυσός στο Fort Knox. Αυτό ξεχνίσε, ε, <χεχνή> έχει σχέση με τον ελεύθερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Και προκειμένου να τους έχουνε πιασμένου από εκεί που θέλω να τους έχουνε, Πήγαμε το χρυσό εκεί για να ελέγχουμε τους Γερμανούς. Οι Αμερικάνοι, η Σύμμαχοι τέλος πάντων. Ναι, είναι το αντίτιμο της κατοχής, της γερμανικής, της κατοχής των αμερικανων όταν ήταν κατακτητές δηλαδή των, της Γερμανίας. Πήγαμε η Γερμανία μέχρι Σάββη την Αμερικανική κατοχή. Ακριβώς. Όπως και εμείς άλλωστες, το ίδιο πράγμα καλάς. Ακριβώς. Και ο δικός μας ο χρυσός έτσι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι ένα θέμας το οποίο έχεις τελειώσεις να ναι. στο παρελθόν. Λοιπόν, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες Παρότι έχουν γίνει οι επισημάνσεις και οι απαιτήσεις από τους Γερμανούς πολλές φορές οι Αμερικανοί αρνούνται να τους προδείξουν όχι να, τους το, μετα... να το μεταφέρουν στην Γερμανία ούτε τους προδείχνηκαν. Και αυτό αν θέλετε μπορείτε να το συνδυάσουμε και το... με τον Τιφώνα Σάντι, Αλλά κάτι άλλο το οποίο είναι εξής του πιο σημαντικό. είναι δηλαδή, θέλετε να πεις ότι χρησιμοποιήθηκε για την ανοικοδόμηση. Ε, ο Σάντη. Το χρυσός ο γερμανικός. Ε, ο Χρυσός αυτός, ε, από όσο γνωρίζω, έχει πουληθεί στην Ασία. Ε, χρησιμοποιήθηκε ε, θα... δηλαδή για να νοικοδομηθεί η χώρα, οι ναι. περιοχές που ήταν από το, το Σάντι. Όχι, όχι, όχι, όχι, Δημήτρη. Όχι, απλώς αυτός ο Χρυσός δεν υπάρχει πλέον στα Βόρια. Α, Γι' αυτό και εδώ και δεκαετίες, κάποιοι πολιτικοί Αμερικανοί με προεξάρνω τον κύριο Ρομπο, όλοι ο οποίος βέβαια παραιτείται τώρα, θέλουν mm. να κάνουν όντι, να, να αν όντως υπάρχει ο ελέγ στο ναι, ναι, και ναι, ναι να γίνει λογιστικός έλεγχο δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν έχει γίνει. Και αν είτε ήρθατε, έτσι, ακόμη και σήμερα. Αλλά για κάτι, σας λέω, οι Γερμανοί ζητήσαν τον βρουστό του και δεν τους το δίνουν. Αλλά όχι μόνο τους, δεν τους το δείχνουνε. Καταλαβαίνετε το πίσιμο, ο Γερμανικός κράτος. Και δεν είναι μόνοι. Οπότε έχουμε ένα ο πόλεμο, αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό σημαίνει κλιμάκωση, αντιπαράθεσες. Ακριβώς. Για αυτό είδαμε και τις αγορές να πιέζονται μετά τις αμερικανικές εκλογές, τη γερμανική. Ναι. και αυτό μέσα στο όλο παιχνίδι. Αλλά υπάρχει κάτι, κάτι το οποίο είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον κατά μέ. Ε, νομίζω 26 Οκτωβρίου άντε να πατώ με 27, το CNBC, το συγκεκριμένο καλά το οικονομικό, έβγαλε μία είδηση. Η είδηση είναι εξής. Ότι μία νομική εταιρεία με το όνομα Spire, LTD, έχει κάνει μήνυση και αγωγή στο Αμερικανικό κράτος και σε πρόσωπα συγκεκριμένα κύριο Τίμωθη ε, Γκάιτνερ και τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών Πόσο, Για 43,3 εκατομμύρια δολάρια, επαναλαμβάνω, 43,3 εκατομμύρια δολάρια Τελωρή, μισό λεπτό, μισό Μισό λεπτό Το ποσό είναι Είναι τρελό, ακριβώς Είναι τέσσερις χωρές κοντά, τέσσερις χωρές των νομοπολίτεων Ακριβώς και παραλαμβάνω, 43 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή, αυτή, αυτή η αγωγή που βασίζεται. Αυτή η βασίλεια είναι κατά του Αμερικανικού κράτου και ναι. του ΣΕΤ για ε, την κομπίνα που κάναμε ε, με τις κατοικίες. Για τα subprime. Για τα subprime. Ναι. Και, ε, και έχει επέκταση και τα παράγωγα. Μάλιστα. Και αυτή η εταιρεία από γνωρίζω έχει τουλάχιστον 150 χρόνια σχέσης με τέτοιες υποθέσεις. Ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και έχει γίνει στο Brooklyn. Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο η της μήνυσης. Βέβαια η είδηση από το CNBC την επόμενη μέρα εξαφανίστηκε. Και όλος τυχαίως τα παιδιά του αντιπροέδρου, του κυρίου Κέβιν Κρυμ, αν δεν απατώμε, και τα δύο δολοφονήθηκαν. Και κατέδειξε η είδηση. Τον αντιπρόεδρο εννοείς ε, της δικηγορικής φίλης Της CNBC, όχι. Α, του CNBC. Κέβιν τα παιδιά του, και σε μικρά κατοικία 5-6 βρέθηκαν δολοφονημένα. Και η είδηση κατέβηκε. Και φυσικά η είδηση αυτή δεν είναι αναπαρίφθη από κανένα. Νομίζω, ίσω ένα μονόστροφο στην Κλώσσα δεν ήθελε να πέρασει. Σκεφτείτε το όμω, 43 εκατομμύρια δολάρια μία εβδομάδα πριν τι εκλογέ και μία εβδομάδα πριν και το τυφώνα. Ναι, κύριε Στόρα, αυτά είναι. Σε, ε, όχι σενάρια. σενάρια ε, ε, ε, όχι σενάρια συνωμοσία. Ενώ ε, πιστεύω ότι οι εκλογέ τα ακούν αυτή τη στιγμή. Και σου λέει, αν στην Αμερική συμβαίνουν αυτά και είμαστε σε αυτό το επίπεδο πια. Ε, οι εξελίξεις θα είναι ρεγδές. Και το 1943 και το 1943 τα οποία είναι πραγματικά δεν είναι σαν τους είναι πραγματικά και όταν μιλάμε για τις εταιρείες και όλα αυτά τα πράγματα και διεκδικήσεις απέναντι στο αμερικανικό δημόσιο, μπορεί να την αφήσει το αερό και το αμερικανικό δημόσιο μόνο. Την παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει και πόλεμο εντός των ΗΠΑ, έτσι. Σαφώς. Γι' αυτό γι' αυτό που μου κάνει εντύπωση και το θράσος αυτού του αλλητήριου του Τραμπ που είναι όνομα και πράγμα <laughs> <laughs> λοιπόν, Με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τον, Αμερικανικό, τον Αμερικανό Πρόεδρο που σημαίνει ένα ισχυρό επιχειρηματικό και πολιτικό λόμπι στις ΗΠΑ <laughs> έχει ανοίξει εμφύλιο πόλεμο στις κορυφές χωρίς να νοιάζεται για το αποτέλεσμα, δηλαδή για το που πάει αυτή η ιστορία Αντιγώς <laughs> Την ε, ετοιμάζονται έτσι και για κατασπολή του πλήρους και της Ινωμένες Πολιτείας. Δηλαδή, κάνουν Υπάρχουν ναι. ειδικά camps, τα λεγόμενα θέμα camps, τα οποία θα έχουν για ανθρώπους οι οποίοι δεν θα, δεν θα αναρμονίζονται μετά τις κυβερνήσεως. Αυτό είναι έλεγε, έχει δημοσιοποιηθεί η συνδύπου όλες τις Ινωμένες Πολιτείες. Mm -hmm. Το χωριά μας κεδέα δηλαδή, το έχω παρακολουθήσει. Mm -hmm. Και μάλιστα έχουν α, σε, σε, σε τεχτά χρονικά διαστήματα καλού σε ασκήσεις ε, καταστολής ταραχών. Όπως έγινε και χθες στη Σκίδρα εδώ, αν δεν το ξέρετε. Όχι δεν το θεωρούμε, για, για πες το. Στη Σκίδρα έγινε παρόμοια ασκήση με στρατό για καταστολή του πλήθους. Στη Σκίδρα του νομού Πέλλας, έτσι νομού που Εδώ, στα Γιάννη Ξέρω ότι παλαιότερα είχαν επιχειρήσει να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, όταν άρχισε, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο ε, Προσπάθησαν να κάνουν κάποιε τέτοιε ασκήσει, αλλά με εθελοντισμό. Δηλαδή, λέγανε στους στρατιώτες του μόνιμους. Τώρα, μιλάμε πάντα: ότι Ποιο θέλει, μου να συμμετάσχουν, θα κάνουμε κάποιε τέτοιε ασκήσει και εκεί βρίσκανε άρνηση. Ναι. Έτσι. Ε, τώρα πότε αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτό εγώ το γνωρίζω πριν από 1,5 χρόνο. Σε συνδυασμό με τα λεγόμενα του Δημήτρη Τακτασινά, έτσι. Ναι, αλλά και πόσο ξέρω, είναι οι αερομεταφερόμενοι, δεν είναι εκεί. Ναι, είναι των βάσεων. Οι λεγόμενες. Ναι. Ατέμβαση, μάλλον, πολίτες, υποθέτουμε. Ναι. Ναι. Τώρα, αυτός είναι ο έκθρος, εξάλλου. Ε, δεν, είναι, δεν περιμένουμε τον έκθρο εξανατολάς. Έτσι. Ε, Κοιτάξτε. Μου δίνεις μια ευκαιρία να πω κάτι. Δε, το έχω στο μυαλό μου ώρα. Ε, mm -hmm. Καλούμαστε άθρωποι που μένουμε σε αυτό Και αυτή η χώρα, για φορά του πλανήτη, να ο των βαρβάρων και οι αυτή φορά είναι οι με τις γραβάτες και τα mm -hmm. Αυτό το μυαλό του ο Και λέει ένας ο οποίος ανήκει σ' αυτούς. Με τα κουστινιά και τις γραβάτες. Συγγνώμη yeah, που σημαντή, σε προβίβω, yeah. αλλά έτσι είναι ο δεν ξέρω ο Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η μαρτυρία του και αυτό που μας λέει. Αυτοί οι κύριοι δεν σκέφτονται άλλο από το χρήμα. Είναι money junkies. Όλους τους υπόλοιπους εμάς. Και σκεφτείτε λίγο αν έχεις μεγαλώσει στη καλή, να έχεις πάει στο Αμερικανικό πολέγιο, από εκεί στη Βοστόνη και από εκεί, στην Εθνική Τράπεζα και μετά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν λέμε ονόματα. <ΣΣΣΣ> <καλά>, μιλάμε. <ΣΣΣ> ναι, ναι. Είναι άνθρωπος να έχει καμία επαφή με οποιονδήποτε έχω την όχι. Και να σας ότι αυτή η κύρια σε δεν έχουν την να πάνε τους από το δεξί στο όχι να και ξέρετε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μόνο μένω μοχλετούν στο Ελικό Κοινοβούλιο. Αφούς γνωρίζετε όμως έρχεται ένα αεροπλάνο το State Department σε κάποια γνωστή οδός στην Αθήνα, στην Κόκαλη και από εκεί έρχεται στο Ελικό Κοινοβούλιο. Ε, έχουμε τώρα και ενδιαφέρον τον κύριο Λάχερμπαχ. Ε, τελ, τελείωσε αυτό. τελείωσε και τρόπος. Μα αυτό. Τελείωσε και αυτό. Ποια είναι το στο ελληνικό κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο δεν πηγαίνει. Τώρα πηγαίνει κατευθείαν σε δύο-τρεις υπολογές. Ως ρε, δηλαδής και, και τελείωσε. Το και τελείωσε. Δεν, μην τρώμε και χρόνο, μην καθυστερούμε. Έτσι, με το... Οπότε, τι να πω τώρα. Κάτι ο Δημήτρης. Μας άκουσες αυτά που είπε που αναφέραμε. Βεβαίως, Αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας έδωσες εσύ σήμερα, την πραγματική <laughs> βέβαια η εικόνα... Παιδιά, για να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει έχεις να ξέρουμε ποιο είναι ο εχθρός μας. Mm -hmm. Και έχω την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι ο εχθρός. Γιατί δεν είναι από το 1940 που είδες το, το Γερμανό με την πότα να έρχεται. Ναι. Και είναι ο να μπαίνει στην Αθήνα έτσι και να μπαίνει ακριβώς, έχεις δίκιο. Αλλά τελούμε υποκατοχή ακόμη από το 1831, έτσι. Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί, νομίζω αυτό μπορεί να το πιστοποιήσει ο καθένας πρόνος σχεδόν. Ένας λαϊκός καλογιοζοπαίκτης μου είπε τις Ποράλες ότι, άκουσα ρε φίλε, το ίδιο πράγμα είναι όπως για το 41. Η διαφορά είναι ότι τότε ήταν, είχαν την αξιοπρέπεια να το κάνουν ανοιχτά. Τώρα με μπαμπές σηκωτρώπω εγώ τώρα θα πάρουν. Έτσι, έτσι. Παρισκυνιακά, Hollywood. Ακριβώς. Ναι, <σοίλου> <σοίλου> <σοίλου> <σοίλου> <σοίλου> σαν να δούμε παράσταση. Ακριβώς. Ένα σενάριο κινηματογραφική ταινία. Όσο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ναι. δεν ξέρω αν θυμάται ο Δημήτρη, νομίζω ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση πολύ πριν από τι δικέ μα εκλογέ mm -hmm. και του είχα πει ότι ο Ρόμπινγκ ήταν στη για να χάσει. Ναι, βεβαίω. Και, ναι, και εγώ δεν είχα πει ότι η Φλόριδα κάνανε τουλάχιστον πέντε ημέρε για να κάνουμε καταμέτρηση των ψήφων. Πάλι στη Φλόριδα. Άλλη τυχαίω στη Φλόριδα. Ε, ναι, ξέρει, εκεί σκοτώνον εύκολο να σε συνταξούχου όπου ξέρει αδεγμακατευάζο το εκλογικό αποτελεσμα να βάζει του θα μάθου των συνταξιούχων, γιατί εκεί πέρα το 8ο σταξούχε είναι, πάνω από τα ηλικία, έξω πεθαίνουν μεταφραστή με τι καταμετρήσει από μια καταμέτωση στην άλλη πεθαίνουν, φυσικά έτσι, δεν ξέρει κανείς, και αλλάζει το κλειδικό αποτέλεσμα. Αλλά <laughs> το πιο ρόλο νομίζω να δουλεύει ότι ο κύριο Γκού από τον, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Αυτό ναι. είναι αλήθεια. Καλού. Καταβηλικά. Δείχνει πόσο στιγμώνα ήταν όλο το παιχνίδι. Πάντως θα άθελα να σε παρακαλέσω να παρακολουθήσω την ιστορία, στο μαθημό που μπορείς, να το ψάξω γι εγώ, <Κι για <Κι τα 43 ναι, ναι, ναι, Δημήτρη. Γιατί <Κι> ναι, ναι, ναι, Δημήτρη. γιατί είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Έχω κάποια κομμάτια, έτσι, υπάρχουν, αλλά μέχρι εκεί θα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Υποθέτω ότι θα έχουμε ιστορία. Βεβαίως. Θέλει okay. κάποιος ανθρώπους που να μας βοηθήσουν έστω και δεν υπάρχει επίσημη δυσογραφία για αυτό το δοκάι. <σχέρω> ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. ακόμη για τις δικές μας εκλογές, το οποίο και αυτό έτσι δεν ξέρω αν ε, το έχουμε συζητήσει καθόλου. Η απογραφή του 2011 που παραδόθηκε στην Ελλάδα το 2012 <σχέρω> ε, έδειξε 9.900.000 κατοίκους περίπου, αν θυμάμαι. Έτσι οι, οι ψηφίσαντες ναι. στη χώρα ή αυτοί που μπορούσαν να είχαν ευκαιρία να ψηφίσουν στην Ελλάδα με 900.000. Άρα δηλαδή ψηφίσαν και τα μωρά της θερμοκηπίδας. Όχι <σχέρω> Πέτρες, δέντρα, κάτι νεκοταφεία, αυτά μου, ναι, εντάξει, πώς ψάζει. Κοιτάξτε, παιδιά, έχουμε προσέλευση εμείς, στις Άλπες, από μικρά παιδιά ξέρεις, από μικρά παιδιά ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε, είμαστε πολύ κομπριμένοι. Είμαστε παράδοση σε αυτό το άθλημα, από τη δεκατία του 50 και το 60, έχουμε μεγάλη παράδοση. Και πιο πριν, εμάς, τώρα τα τελεπίσαμε, νομίζω, οι δύο κομπριμένοι. Α, ναι, αερομεταφορώμενες διακομιδέτωτε. Ε, ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα διαδεμβάσεις, τελειάς ναι, ναι, ναι. ψηφοφόρων. Τώρα δανειζόμαστε και την τεχνογνωσία από άλλες εξελιγμένες χώρες. Πιο εξελιγμένες ε, ακόμα εσύ. και σε αυτό το ζήτημα. Ε, βέβαια, σηφούς. Άρα λοιπόν είμαστε... Ε, ικανοποιημένοι <laughs> από αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Νομίζω ε, αποκαλυπτική αυτή η συζήτηση θα και το, η πληροφόρηση. Θα το, συνεχί, θα το συνεχίσουμε ε, αυτό. Αυτό, ναι, θα, θα σας παρακαλούσα. Αν, αν το έδωσε φυσικά και Γελος Νήμας. Βεβαίω, με μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσχωρήσατε. Λοιπόν, εμεί σε ευχαριστούμε και είμαι σίγουροι και από τα μηνύματα που λαμβάνω, σε ευχαριστούν εκεί οι ακροατέ μα, διότι όπω είπα και στην αρχή, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μα, πόσο μάλλον τι συμβαίνει στην Αμερική. Έτσι, και Γεωργία, να, και να ναι. καταρρίπτουμε και κάποιου μύθου. Γεωργία, ένα, ένα τελευταίο πράγμα να πω στον ναι. Μητροσακόνιο. Να μην φοβούνται έτσι, αυτοί οι οποίοι. Μα επιβουλεύονται είναι πολύ πιο αδύναμο από εμά. Και όλη η προπαγάνδα δεν θα πιάσει τόπο. Αν είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί, κανένα πρόβλημα για όλου μα. Κανένα mm -hmm. φόβο. Όλα αυτά που λένε είναι για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και να το λύσουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα ε. πολύ. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Εγώ και θέλω. ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Εγώ. Καλό Άντιο. Άρρκουν 90,6 διαφορο έξω από συστήματα και ρόλα τι παραγωγή. Εκπομπή Αλφά Εν. Μαζί σα δύο και ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάτα. Ε, επαναλαμβάνω πριν πούμε να συνεχίσουμε με τη σημαντική πληροφόρηση. Ε, νομίζω ότι και χθε και σήμερα έτσι έχουμε δώσει. Πολλά σημεία και σημαντικά στοιχεία στους ακουρατές μας, ε, ειδικά και με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Γελονίμα πριν από λίγο για όλα αυτή την εικόνα που μας έδωσε για το τι συμβαίνει στην Αμερική και νομίζω ότι θα το καθιερώσουμε και θα έχουμε μια όσο γίνεται τακτική επικοινωνία με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει δουλέψει και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία έτσι έχει ενημέρωση νομίζω το καταλάβατε Λοιπόν, ε, λέω σε όλους σας που στέλνετε μηνύματα ότι στο διαγωνισμό για την πλήρωση των πέντε διπλών προσκλήσεων συμμετέχετε μόνο μέσω SMS όχι μέσω του email οπότε όποιος θέλει ε, να είναι ένας από τους πέντε τυχερού που θα λάβει την διπλή, διπλή πρόσκληση για την μουσική και θεατρική ταυτόχρονα παράσταση των, από την ομάδα σκηνοβάτες με την ονομασία 50 χρόνια και στη Μαγιοπούλα, στην Κεσαριανή με τον εξή μόνο τρόπο μπορεί να συμμετάσχει. Γράφει ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη παράσταση και το όνομά και αποστολή στο 54-344. Η κλήρωση την Παρασκευή το μεσημέρι. Η παράσταση είναι την Κυριακή στι 8.30 στη Μαγιοπούλα στην Κεσαριανή, με πολλά ε, τραγούδια των τελευταίων 50 ετών, όλων των αγαπημένων συνθετών και πολλέ ατηρικέ μουσικέ παρλάτε ενδιάμεσα. Λοιπόν, ε, αυτά με τον ε, διαγωνισμό μα. Ε, Σήμερα να πω, να μην το ξεχάσω, ότι στο έξτρα, καλεσμένο. Ναι, εντάξει, ναι. ε, εντάξει. Στο λέει, αποκαλυπτικό. Στο αποκαλυπτικό δελτίο. Και το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι αύριο στις 7 η ώρα, στο πεζόδρομο του Θησίου, στο Μεγαζία Ψέντη, αν δεν κάνω λάθος, θα είμαι και εγώ εκεί mm -hmm. για μια πολιτική συζήτηση. Ανοιχτή πολιτική συζήτηση. Mm -hmm. ε, με βάση τα το τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί τελικά ο κόσμος αυτό συζητάει τώρα. Έχει ξεπεράσει και φόβου για τα νομίσματα και όλα, α πούμε. Ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό ναι, που συμβαίνει, σωστά. το πώ αλλάζει η συνείδηση του κόσμου. Συζητάει το πώς θα καταρθώσει τώρα, τώρα, άμεσα, τώρα, πριν, πάμε στο χειμώνα. Ναι. Πριν πάμε ναι. στο χειμώνα, ναι. να τελειώνουμε ναι. με δάπτους. Να αντιμετωπίσει αυτά. Λοιπόν, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έχουμε μια συζήτηση λοιπόν ανοιχτή. Στο του 7η ώρα στο Πεζόδομο του Θησίου που είναι το μαγαζι Αψέντη, ε, mm -hmm. αύριο ταπογγελία. Αύριο, αύριο τα το απόγευμα. Ε, ε, να πούμε μια έτσι ειδισούλα τα οποία είναι ενδιαφέρουσα, έγινε μια ε, έρευνα mm -hmm. στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσε κατά κύριο λόγο το σε τι κατάσταση βρίσκεται ή ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της Κομισιόν και συνολικότητα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η έρευνα αυτή έγινε κατά κύριο λόγο σε 811 opinion leaders όπως λένε δηλαδή σε ανθρώπους που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη δεν ναι. είναι σε απλό κόσμο σε... και λοιπόν ρωτάγαν τους βάλανε λοιπόν μια, α, μια κλίμακα από το 1 έως το 10% και τους ρωτάγανε σε τι θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα ζητήματα και κυρίως το όργανο του, το γενικό όργανο που είναι η Κομισιό στα διάφορα ζητήματα το ο, ένα είναι ό,τι χειρότερο 10 ό,τι καλύτερο mm -hmm. λοιπόν το 53,6% των απαντήσεων έδωσαν βαθμό 3 mm -hmm. το 23% Απάντησαν ε, ε, ε, Φτάσανε στο Ήτανε στο 1 Ό,τι χειρότερο δηλαδή Και μόνο το 1 Έδωσε 10 Μάλιστα Αυτοί δηλαδή που έχουν Πλήρωσε σωματοδίες από την ιστορία Και όλα αυτά τα πράγματα και ξέρω από τα μέσα τα πράγματα Λένε ότι Ό,τι χειρότερο μας έχει συμβεί είναι αυτό το πράγμα η Κομισιόν του Μπαρόζο και ο τρόπος που χειρίζεται τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά. Mm -hmm. δεν, αυτό δεν σημαίνει ότι βεβαιώς αυτή είναι ανάπτια στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ολοκληρωσία, αλλά καταλαβαίνουμε βέβαια το, την αντανάκλαση που έχει στους λαούς, γιατί αυτή τη στιγμή στους λαούς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, ο παντού όλο και την Ευρώπη τα, τα, τα ανεξάρτητα, μάλλον σωσότερα, και άλλο που γίνονται, οι δημοσκοπήσει που γίνονται, οι κοινωνικέ μετρήσει που γίνονται δείχνουν συντριπτικά ποσοστά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Σε όλου του λαού, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού. Και το λέμε αυτό γιατί εδώ πέρα ακόμη οι δημοσκοπήσει που γίνονται Τέλο, ναι, αυτό το ναι, πράγμα ναι, προφανίζεται ναι, σε δημοσκοπήσει. Ναι, ναι. Δεν το δείχνουν αυτό το πράγμα. Οι κοινωνικέ μετρήσει που γίνονται στο εξωτερικό και γίνονται συστηματικά σε όλου του λαού γιατί μετράνε την κατάσταση και την διάθεση που έχει ο κόσμο είναι πραγματικά εντυπωσιακέ. Είναι συντριπτικά τα ποσοστά πλέον. Δεν υπάρχει ούτε σε μία χώρα, καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωζώνη, κυρίω την Ευρωζώνη που να υπάρχει να υπάρχει πλειοψηφία με θετικό πρόσημο υπέρ τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι είναι υπέρ και αναπτύσσονται ε, πολύ έντονα ε, τα αισθήματα των λαών υπέρ των εθνικών κρατών. Δηλαδή την επιστροφή στην ασφάλεια του καταφύγιου του εθνικού κράτου. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Είναι ακριβώς, συμβαίνει ακριβώ το ίδιο που συνέβη ε, την εποχή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου όταν κατά, κατανόησε πλέον και ο τελευταίο αφελή, ότι η κατάλυση του εθνικού κράτου γίνεται προ όφελο νέα τάξη πραγμάτων, που βεβαίω εκεί είχε ξεκάθαρη νεοζιστική χρειά, ω αυτό οι μαζί ή οι φέροντε των αγγιλωτών στο, στο, στο περιβραχιόνιο ήταν πιο έντιμοι από του σημερινού, γιατί οι σημερινοί με μπαμπεσιά παρά να το φέρουν, ό,τι προσπαθούσαν να, να το καταφέρουν με στρατό και απευθείας, με βία δηλαδή, με άσκηση απευθείας βία, οι Ναζοί, πώς θα τον καταφέρουν τώρα στα κουφά και στα μουλοχτά και με η οι τωρινοί, ομοειδεάτες και του. Λοιπόν, θα σου πω μια ειδήσι που μα έστειλε ένας ακροατής, μη μόνο. Εγώ δεν την ξέρω, δεν ξέρω πότε έσκασε, μπορεί να είναι τώρα ότι ο Χορστ με δική του πρωτοβουλία συναντήθηκε με τον Μανώλη Γλέζο με σκοπό να ενημερωθεί διεξοδικά για το ζήτημα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα η συνάντηση έγινε στο σπίτι του κυρίου Γλέζου παρουσία του κυρίου Καρβούνη του κυρίου Μιλιού και της κυρίας Σαράφη δεν έχω περισσότερα αυτά μου έχει στείλει ένα φίλος εδώ της κυρίας Μάριον στο... Σαράφη όχι, κυρία Σαράφη μου Περιμένω να... να το κοιτάξω Τη κυρία Λη Σαράφη Α, εντάξει λοιπόν. ε, Ναι, γιατί πρέπει να έχει πεθάνει Η Μάριο Σαράφη τα τα τα γυναίκα. Γυναίκα του. Λοιπόν. η γυναίκα του Η γυναίκα το, το του Στέφανου Το Σαράφη του Αυτό έχουμε εδώ Σ' είδηση, μας ενημερώνει ένας φιλοσοκρατής Υπάρχει ένα θέμα εδώ Το οποίο σέρνεται Εδώ και πολύ καιρό ναι. Uh, στην, στο περιθώριο του πολιτικού γύρνεστε mm -hmm. και καλό είναι τουλάχιστον η Εθνική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποσμιώσεων και του κατοικού δανείου να το έχει υπόψη της ελπίζω να το έχει υπόψη της γιατί είναι άνθρωποι που mm -hmm. έχουν σοβαρή ευαισθησία για τα ζητήματα αυτά πάει να γίνει συμβασμό για την ιστορία αυτή λοιπόν θα υπάρξει αυτό που προτείνουν οι Γερμανοί και ναι. το γράφει ο γερμανικό τύπο, ναι. να υπάρξει ένα συμβιβασμό για τι γερμανικέ αποζημιώσεις με την προπόθεση να ξεχάσουμε το κατοχικό δάνειο. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο κύριο Σταϊκούρα όταν έγινε η επέμβαση αλλά και οι ερωτώντε βουλευτέ ναι. όταν κάνανε στρίβο στη Βουλή βγάλανε έξω το κατοχικό δάνειο. Μείνανε μόνο στι πολεμικέ αποζημιώσει. Λοιπόν, και οι Γερμανοί προτείνουν να αναλάβουν ναι. την εκπαίδευση νέο, νέων ναι και νέων ανέργων στην Ελλάδα ναι. μέσω των Ιδρυμάτων Έμπερτ, Αντενάουερ και κάποια άλλα πολύ ευαγγεί ιδρύματα των Γερμανών να του εκπαιδεύουν να του δώσουν κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση και προοπτική. Έτσι θα μα ξεχρεώσουν, δηλαδή, ναι, το χρέο. Ε, ναι, για τι πολεμικέ αποσυμμένε, ένα δηλαδή, συμβιβασμό α ναι. πούμε σε αυτή την ναι. υπόθεση ναι. μαζί με κάποια άλλα ναι. κρυφα oh, και φανερά oh, κρυφα oh, και φανερέ Συμφωνίες ε, οι θα πάρουν ε, κάποια λεφτά και καταλαβαίνω το πώς γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, και να ξεχάσουμε το κατωτικό δάνειο. Mm. Γιατί το λέμε αυτό. Mm -hmm. Γιατί οι μεν πολεμικές αποζημιώσεις ε, προποθέτουν μια νομική διαδικασία για να γίνουν απαιτητές. Mm -hmm. Είναι απαιτητές, αλλά πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη νομική διαδικασία την οποία μπορεί να αντικαθιστρήσει κάπως η Γερμανία προσφεύγοντας, όπως για παράδειγμα στο, συνε... στο, συ... στο δικαστήριο της Χάγης, όπως έκανε με το Δρίστομο και την περίπτωση τη Ιταλίας, ή κάποιες άλλες διαδικασίες, ναι. το κατοχικό δάνειο είναι άμεσα απαιτητό. Μάλιστα. Με το που θα υπάρξει κυβέρνηση, που θα πει σι... α... ακουμπίστε τα, ναι. η Γερμανία οφείλει να τα ακουμπήσει. Ή αλλιώ πρέπει να καθίσουμε στο στο τραπέζι, να βρει τρόπο να ρυθμίσει το χρέος. Δηλαδή κάτι σαν τη συμφωνία με τις Ζήμενς μου, μοιρίζει εμένα εδώ. Όπως α, η τη της Φίμες, η Ελληνική α, Βουλή πριν από το, το, το, την άνοιξη, α, έτσι. Αυτό. Πάμε, ένα, έτσι πάει και η Γερμανία να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Αν, αν όντω είναι αλήθεια αυτό, να. γιατί δεν το ξέρουμε, το, το, το, το, το στέλνει κάποιος... Κρατήσει μας πληροφορεί ότι υπάρχει ενημέρωση, ούτε αν, αν, αν όντως είναι έτσι τότε είναι εξαιρετικά ύποπτική κίνηση διότι αν είχανε καθαρό μέτωπο με mm -hmm. το πούμε έτσι και καθαρές προθέσεις το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο κύριο Ράιχαν mm -hmm. ή ο άλλος στη θέση του Κύρου Ράιχαν mm -hmm. θα ήταν να επικοινωνήσει με την, Επιτροπή, με την Εθνική Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιών και των Κατολικών Δανείων mm -hmm. δεν πήγε εκεί mm -hmm. Πήγε, παρέκαμψε την Επιτροπή και βρέθηκε με κάποιους άλλους που βεβαίως ο κ. Κύριος, κύριος, κύριος Λέζος είναι επίτιμος πρόεδρος της Επιτροπής αλλά επίσης. επίτιμος mm -hmm. δεν είναι η Επιτροπή Μάλιστα. και αυτό να το τονίσουμε mm -hmm. γιατί έχουν δει τα ματάκια μας πολλά Άρα, περιμένουμε να το και ω γνωστόν mm -hmm. όπως είναι γνωστό ανοιχεί. πάντα mm -hmm. τα στερνά τιμούν τα πρώτα να το έχουμε αυτό πάντα στο μυαλό μας ειδικά στου πονηρού καιρού που ζούμε έτσι λοιπόν και μένα μου κάνει εντύπωση το γιατί δεν πήγε κατανονικά η Εθνική Επιτροπή ελπίζω ο κ. Ζλέζος τιμώντας την ιστορία του και το τι εντυπροσωπεύει να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Επιτροπή και να αναλάβει η Εθνική Επιτροπή τη διαχείριση <συγλώνα> του όλου συστήματος, γιατί ξέρουν οι άνθρωποι <συγλώνα> και έχουν και την ευαισθησία ώστε να μην αφήσουν το κατοχικό δάνειο που είναι άμεσα ποιτητό και ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τη χώρα να χαθεί Λοιπόν, πριν πάμε στη τηλεφωνική μας γαμή, να πω και ευχαριστώ έτσι τους φίλους που τόσο άμεσα μας πληροφορούν για διάφορα ζητήματα. Και ε, να πούμε γιατί άλλο και να προσπαθήσουμε να αρθούμε σε επαφή, μια και μπήκε το θέμα, γιατί ναι. είναι τεράστιο το θέμα. Ε, βέβαια, είναι πολύ μεγάλο. Ε, εδώ, γιατί υπάρχουν δύο πράγματα mm -hmm. και να το πούμε. Το ένα είναι αυτή η πληροφορία που εμένα προσωπικά με ενισχύει πάρα πολύ, ίσως, ίσως, ίσως να είμαι υπερβολικός. Μπορεί. Αλλά καλύτερα να ανησυχούμε τώρα παρά να, και με που... να γινωμένα, μας έφτει τα ότι... μετά. Ο, ότι ναι, είναι η οδηγημένη ησυχία Λοιπόν, ισχύ Ά, mm. λοιπόν mm. το δεύτερο είναι, mm. άρα mm. λοιπόν το πρώτο πράγμα που mm. πρέπει να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε mm. την Εθνική Πιτροπή mm. και mm. να mm. μας αυτό αυτό μιλήσουν απευθεία γιατί πού οι, άνθρωποι πού... οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα, είναι άνθρωποι Τι που τελικά συμβαίνει, ναι, αν υπάρχει κάποια κινητικότητα και προς τα πια Και πώς ακριβώς κινείται η Εθνική Επιτροπή, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό. Πρόσφατα με ένα συνάδελφο οικονομολόγο ο έχει ασχοληθεί ειδικά με το σύστημα του κατοχικού δανείου τα έχει βγάλει, ίσως να πρέπει να το φέρουμε και εδώ να, τα, να μας τα εξηγήσει yeah. έχει βγάλει τη συνολική οφειλή πάνω από 360 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το κατοικικό δάνειο καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι όλο το χρέο τη Ελλάδα. νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε λοιπόν, αυτό το Λοιπόν, έχει κάνει μια τελευταία αναλογιστική μελέτη προ, προ, λένε, με βάση ε, Εκτιμήσει που έχουν γίνει και έχει βγάλει αυτή την εκτίμηση. Ε, νομίζω ότι πρέπει να. Αυτό είναι η μία πλευρά. Ναι. Η δεύτερη πλευρά είναι το εξή. Ε, επειδή έχω πάρει πολλέ πληροφορίε για μια συνέντευξη, πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Μπέι, uh, του καθηγητή πολιτική οικονομία. Ναι. Του ομότιμου ναι. καθηγητή πολιτική οικονομία που έδωσε σε ένα κριτικό κανάλι, σε ένα κριτικό μέσο μαζική ενημέρωση. Μάλλον σε ένα μέσο μαζική ενημέρωση ναι. τη Κρήτη. Ναι. Όπου είπε το εξή καταπληκτικό, το σοκαριστικό ότι ε, στο τέλος του 2012 με το πέρας του 2012 χάνουμε τη δυνατότητα να αντικρικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις παραγράφονται uh, λοιπόν οπότε δεν οπότε το ξέρω οπότε, για ποιο ναι. λόγο το είπε ούτε ναι. μπορώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο έτσι αλλιώς εγώ δεν είμαι νομικός δεν θα ασχοληθεί με τη νομική πλευρά αυτού του ζητήματο ίσως να ξέρει η Εθνική Επιτροπή ή ίσω να πρέπει να επικοινωνήσουμε περθύνσει με τον κύριο Μπέι να μα εξηγήσει το λόγο. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό, δεν είναι αστεία. Βέβαια, αν υπάρχει αυτή η παράμετρο. Είναι πολύ σοβαρό. Αυτοί. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να σκόσουμε το ζήτημα okay. αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για το ζήτημα εθνική αξιοπρέπεια ενό λαού, mm -hmm. ο οποίο έδωσε τα περισσότερα mm -hmm. από οποιοδήποτε άλλη κατεχόμενη χώρα και λαό στην πάλι ενάντηση του και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε και δεν μπορείς να, να φτάσεις σε αυτή την ολοκληρωτική απρέπεια να σκοτώσεις για πολλοστή φορά τα θύματα του ναζισμού με αυτόν τον τρόπο Σωστά. Λοιπόν, δεσμευόμαστε δεν βάζουμε τελεία λοιπόν στο θέμα βάζουμε ανοτελεία mm -hmm. με αφορμία αυτή την είδηση να δούμε τι έχει συμβεί και να πληροφορήσουμε και να φιερώσουμε και μια εκπομπή για όλα αυτά τα ζητήματα που έχει να κάνει με τις γερμανικέ αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Και επειδή λοιπόν η εκπομπή είναι πολυφωνική και πριν είχαμε δώσει το, το λόγο σε ένα από του συναφιού σου, που μας είπε όλα αυτά εξαμερικής, τώρα θα δώσουμε το λόγο σε έναν άλλο, άλλο οικονομολόγο, αλλά Γερμανία. Εκλειομανίας. Άκριβώς. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με την, το HVL, όπως κάνουμε κάθε φορά που θέλουμε, να μιλήσουμε με τον καθηγητή των οικονομικών, σύμβουλο της κυρίας Μέκλας, τον κύριο Φονχέζεν, του Πανεπιστημίου Χούφτερμα. Κύριε Φονχέζεν, θα ακούσουμε και τη δική σας ε, έτσι, άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Γεια, γεια. είμαι πολύ με το κύριο που εξακολουθεί να θυμάστε, τις πολεμικές αποζημιώσεις και τα παλαιά δάνεια. Κι έπρεπε γίνει, τέλος πάντων. Ο κύριος Ράιχερμπαχ έχει απόλυτο δίκιο, τι να σας πω δηλαδή. Θα σκέσω το εμάτιά μου, πώς το εσείς, στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Μετά, πρέπει να σας επαναφέρουμε στην τάξη και έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, θα σας δώσω εκ μέρους της Άντζελα Μέρκελ. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Βεβαίω. Γι' αυτό σα δώσαμε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Αν και εγώ πρέπει να σα δίνω το λόγο, και όχι εσεί να μου δίνετε το λόγο. Όσο έχουμε ακόμα αυτή την ευχαίρεια, α κρατάμε τους τύπους τουλάχιστον. Οκ, εντάξει, θα το πω. Λάω και κανένα εγγραφήμα, με συγχωρείτε. Ευτυχώ λοιπόν που οι Έλληνες είπαν ενέσει όλα. Και έτσι μπορεί να ξαναφάνε σου και μπριτζόλα. Ε, όμως εμείς θα θέλαμε πάντα να σας θυμίζουμε ότι μέχρι το 20 που θα σας δανείζουμε εσείς να συνηθίσετε σε χόρτα και σπανάκι, στο μπρόκολο και στη φακή, σε καναπασολάκι. Εμείς το Αλεμάνια τρώμε τις μπριτζολάρες. Πίνουμε μπύρα, μπόλικη και κάνουμε παπάρες, και έτσι αποκτήσαμε πολύ χοληστερίνη. Το 2020 ποιος θα είσαι απομείνει, ε? ενώ εσείς αν γίνετε αποσκελετωμένοι ε, θα σας εσταλειπεί πολύ κατεβασμένοι. Δεν φάχεται ούτε σάκαρο, ούτε ουρικό οξύ, φάσαστε σε καταστολή και πιο πολύ λοξύ. Γιατί η αβιταμίνωση έχει πνεύμα το, να έχει τις παρενέργειες που φέρνει το σκορβούτο. Βλέπετε, σας φροντίζουμε για να το εκτιμήσετε και μας τη γνήσια φυλή των Γερμανών μην βρίζετε. Μην πάρουμε ανάποδες στα όρια της Τρέως και κατεβούμε νότια κι εκείνη της αγγέρας. Α, εμείς, εμείς είμαστε φίλοι σα και να το καταλάβετε. Ελάτε σαν καλά παιδιά τη δόση σας να πάρετε Ελάτε σαν καλά παιδιά και μην αντιμιλάτε Αλλιώς δόση δεν παίρνετε και θα παραμιλάτε Λοιπόν στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους εκεί κάτω Σε σας όλους που κάνατε Ελλάδα άνω κάτω Στο Σαμαρά, τον Πένιμα, στο Φώτι, τον Κουβέλη Στο Τζίπρα που ελεύθερη μία Ελλάδα θέλει Και ιδιαίτερα δώσετε χαιρετισμού σε πάκο Στον εκλεκτό τον, τον φίλο μας κύριο Μιχαλουλιάκο Φυλάω πολλά σε όλους σας, ο Έλληνε, Σαλάνια. Μετέλα, όπως θα λέγαμε, στη διπλή πάνια. Παρακολουθώ. Σας αγαπώ, θα <Κι> πέρα, νομετρέα, πέρα. Το <Κι> Κύριε Φωνχέζεν, σας ευχαριστούμε πολύ για την άποψή σας που παρεμβαίνετε στην εκπομπή και που μας αφήνετε ακόμα ελεύθερα να μιλάμε και να εκφραζόμαστε. Να και μην το το αυτό. Ο κόσμος που μας ακούει θα πρέπει νομίζω υπόψη του. Το έχει γράψει κανονικά, το ξέρω. Γεια σας. Ο κ. δεν έχει μπει και λίγο στο κλίμα τη Ελλάδα. Είδε ακόμα και από μακριά. Είναι μέχρι να νιώθει τα πάνια παρακολουθεί. Ακριβώ. Άρα δεν ξεφέρει τίποτα στη γερμανική πρεσβεία, θέλω να σου πω. Τα βλέπουν όλα, τα ακούνε όλα, τα καταγράφουν όλα. Σε στην εποχή τη ναζιστικής Γερμανία της, της, της Γερμανίας, mm. υπήρχε λεγόμενη ε, καρικατούρα τη επικοινωνία για να μπορεί να αποβλακωθεί ο μέσο mm. με τι ε, φαντασματογορίε, τα, τα, τα μειώδη mm. σώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ρίφενε το άλλο και Λοιπόν, τώρα η σύγχρονη ναζιστική Γερμανία, που χαϊδευτικά τη λένε ρευαζιστική Γερμανία, mm. Λοιπόν, mm. έχει ω σήμερα την Bild. Mm. Δηλαδή, φαντάσου, ας πούμε, την Ελλάδα να έχει ω κύριο ανάγνωσμά τη την Εσπρέσο. Mm. Mm. Δηλαδή, έτσι είναι στη Γερμανία. Φαντάσου, τώρα το πνευματικό επίπεδο του γερμανικού Στο, λαού. Το, το κράτο που θέλουμε ενός, να μοιάσουμε είναι αυτό. Ναι, ενό να λαού, αυτό, ενός λαού mm. που έβγαλε τη γερμανική κλασική φιλοσοφία. Mm -hmm. Που είχε ε, ποιητές να το χάινε mm -hmm. Έτσι, ε, και φυσικά εξαιρετικές προσωπικότητες του παγκόσμου επαναστατικού mm -hmm. ε, ε, το ε, σύμπαντο mm -hmm. πέρα από το Μάρξ υπήρχε ο Λασσάλ υπήρχαν τέτοιες φυσικονομίες εξαιρετικές που αφήσανε βέβαια το απότυπωμά τους στην παγκόσμια ιστορία των κοινωνικών αγώνων Αυτό ο λαό κοίτα που τον έχουν καταντήσει και δεν μιλάω γιατί έχει τη Μέρκελ Εντάξει, το χειριασμό. πνευματικό το επιπέδο ναι, ναι. Να διαβάζει και να πληροφορείται μέσω τη build Αυτό είναι Αυτό Λοιπόν, ε, μας λέει ο φίλος μα ο Κωνσταντίνος Όλο και περισσότερο λέει τελευταία Νιώθω ότι ακούγοντας την εκπομπή ε, Γινάμε στην εποχή που άκουγαν παράνομα το BBC Στην, ε, mm. στην κατοχή <laughs> <laughs> Λοιπόν Εντάξει Πω, έτσι. Ε, υπάρχει μία, μα στέλνει ένα φίλο, δεν μου ξεκαθαρίζει βέβαια αν είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω μάλλον ο Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν έχει βγει ο Κωνσταντινού Μητσοτάκη τώρα και κάνει δηλώσει, ο οποίο είπε σε εκπομπή ότι να βγει, ε, έδωσε κάποια συνέντευξη, α βγει επιτέλου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσημα να πει για επιστροφή στη δραχμή, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα κόψει πληθωριστικό χρήμα και θα χρηματοδοτήσει έτσι όλα τα ελλείμματα. Διότι διότι απλά... Ο Κωνσταντίνο μπορεί να το έχει πει. Ο Κυριάκο αποκλείεται. Ναι, μου... Αυτό μπορείτε να μου το διευκρινίσετε. Μου γράφετε κάπα μυτσοτάκι, μου λέτε εδώ πέρα. Λοιπόν, Κυριάκο ή Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο θεωρώ. Μα... Αλλά Λέω... Κυριάκος βουλευτής της Α, το Ιζοντάνο, Ο Κυριάκο είναι βουλευτή τη Δημοκρατία. Αν τον έντρογε ζωντανό. Ναι, <laughs> λοιπόν, διότι <χω> λέει <χω> απλά άλλο τρόπο να μειωθούν τα ελλείμματα, πραγματικά δεν υπάρχει. Εάν λοιπόν ο Γέροντα ξύπνησε Με κάπο πολύ όπως... καιρό. Δεν είναι Γέροντα. Τι πράγμα δας. Απέταντος. Βρουκόλας. Βρουκόλακας. Τι μιλάμε... λες; Τέμες ωρολογίες τώρα ναι. αυτός αν είναι αυτός ο Μιχτσάτα. Είναι αυτός ο Ζήντα το να πω εμείς. Λίβω, λοιπόν, αν είναι αυτός ο Μιχτσάτακης. Κάντε μια αθε κρινήση. Είχαμε σαφέστατη, σαφέστατο πω. Πώς chciaντίς τη γίνετε έτσι; Όχι, κάντε τώρα, τι βάρτισες; Τι διάcos μου λένε; Τι διάcos; Ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, ο Κυριάκος το χαριτάτω στον α. Συγγνώμη, παιδί. Μισόλεπτο... Κάτσε, κάτσε. Τώρα. Συγγνώμη, παιδί. Μισόλεπτο... Αμέσω η διόρδωση. Ναι, μισό λεπτό. Ο Κυριάκο έκανε τέτοια δήλωση. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι λοιπόν ε, ο Έλληνα. Τότε... Και ε, τότε είναι πολύ μεγάλε εξελίξει. Διότι έχουμε την κυρία Πακογιάννη, η οποία ναι. είπε ότι δεν ξαναψηφίζει άλλα μέτρα. Δηλαδή και η Νέα Σε... Δημοκρατία. Πρόσεξε δώρα, <laughs> δηλαδή, τώρα τι γίνεται τώρα. Πρόσεξε. Η οικογένεια Μιτσοτάκη. Θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πέρα από το ότι θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> τι γίνεται. Πιθανό να έχει πάει έχει όπως ξέρουμε από την ιστορία της mm -hmm. Έχει Πώς να το πούμε ρε παιδί μου Έχει α, α, Είναι διπλά νομοταγής mm -hmm. Και στο γερμανικό καταστημένο Και στο αμερικανικό καταστημένο. Γερμανικό από την εποχή της γερμανικής φασολάδας Ο μπαμπάς ξέρει πολύ καλά είναι και αυτή η καταπληκτική ιστορία, <laughs> την με <ακούγαμε, laughs> την έχουμε συλλέξει από τη συνέχεια. Λοιπόν, τη εποχή εκείνη, διερμηνεύσει των δυνάμεων κατοχή. Και ο Ιωάννη δεν πάει, δεν φάνε σε ποτέ με ξένε γλώσσε. <laughs> λοιπόν, αυτό ακούγεται. Ξένε γλώσσε, να. Ειδικά ναι. των καταχρητών <laughs> τη γλώσσα. <laughs> τα παιδιά σου λοιπόν, λοιπόν, να το λες εσύ αυτό. <laughs> <laughs> ναι, το δεύτερο <laughs> είναι. Ναι, αλλά ο γιο μου πάει να μαθαίνει Ιαπωνέζικα, παιδί μου. Α το έχει δει πιο μπροστά ο γιο σου. Ο γιο έχει δει πολύ μπροστά. Λοιπόν. λοιπόν, να έχουμε τουλάχιστον καλά μέσο να μας πάμε στην Ευρωπαϊκόνια. Α, αυτές είναι λοιπόν. ναι. ε, το... Και, φυσικά, ο μπαμπά, Μπους, ο γιος Μπους, ξέρω mm. ότι είχαν ένα τσμαρίκας, mm. πολλά αυτά διαπραγματά. Τα λάδια που μπαίνανε, τους φαινικές με τα λάδια. Πολύ... Λοιπόν, mm. άρα τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι η οικογένεια Μητσοτάκη επαναπροσδιο... προσανατολίζεται στον αμερικανικό παράγοντα, ταυτίζεται τον αμερικανικό παράγοντα mm. και, α... και δημιουργεί ε, απόσταση ασφαλεία από τον Σαμαρά καθόν του Σαμαράς έχει δώσει γη και η Μέρκελ Σωστά. στα γερμανικά συμφέροντα και εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι ο παραδοσιακός στιλοβάτης του Αμερικανικού, της Αμερικανικής πολιτικής και της Αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία που έχει χάσει τα αυγά και τα χαλάθια τώρα <laughs> έχει, <laughs> δώσει <laughs> έχει δώσει γη και είδο στου Γερμανούς <laughs> Έρχονται οι Αμερικανοί και κάνουν με, το δικό του πάσημα με δυναμή, δυναμή, και, αυτοί τώρα... <laughs> και τώρα <σχερμανή> ποντάρουν σε άλλο άλογο <σχερμανή> και εντός της Διασμογρατίας αλλά και κυρίως εκτός της Διασμογρατίας γι' αυτό κάνουμε αυτά τα πάσηματάκια άμα <σχερμανή> είναι αλήθεια Αυτό το, με τον κυρία Κομιτσοτάκη τότε παιδιά συγγνώμη Οι ακολουθές μας λέτε είναι ενημερωμένοι πάντα πρόβλημα στέλνουν επιβεβαιώνονται. Λοιπόν, Αν είναι άρα... αυτό σημαίνει ότι μιλάμε τώρα γενικευμένη παρέμβαση των Αμερικανών σε όλα τα επίπεδα, οριζόντια δηλαδή στην πολιτική <laughs> σκηνή έχουν μπει με τα μπούνια μέσα <laughs> και βαράν τα τύμπανα Καλπάζουν και δεν το έχουμε καταλάβει Καταλαβαίνεις ναι, τι γίνεται, λέει θέλετε το χρυσό σας πίσω <laughs> θα σου πω εγώ στην Ελλάδα, <laughs> θα σου εξηγήσω εγώ στην Ελλάδα, εγώ στην Ελλάδα. <laughs> Πώς ακριβώς θα το πάρετε που θέλετε <laughs> να τον δείτε κιόλα Εξηγήσω όσο <laughs> εξηγήσω εγώ στην Ελλάδα Λοιπόν, λοιπόν. Άρα πάρα θα έχουμε εξελίξει. <laughs> ναι, <το, κοίτασαι, laughs> αν ξεράσει <laughs> την τραγωδία <laughs> τη <laughs> όλη ιστορίας, <laughs> την τραγωδία τη όλη ιστορία, γιατί εδώ υποφέρει λαό, δεν γυναστία, και ότι και οι μεν και οι δεν έχουν οργανώσει και τα έχουν συμφωνήσει μεταξύ του, ότι τέλο πάντων ανεξάρτητα με το ποιο θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα, αν θα είναι τα γερμανικά συμφέροντα, τα αμερικανικά, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μια σύμπτυξη για τον δύο, μια οργανική σύνδεση και τον δύο, το λαό θα τον αφήσουν να σφαγιαστεί το χειμώνα. Αυτή είναι η συμφωνία και τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τη ηγεσία τη Δημοκρατία, των κυβερνώντων δηλαδή. Έχουν κλείσει τη συμφωνία, καθότι τα έχουν κλείσει οι πρεσβείε που το στηρίζουν από πίσω. Το Αμερικανικό κόμμα και το, Αμερικα... και το Γερμανικό κόμμα. Και συγκρούονται. Και αυτά τα δύο κόμματα είναι οριζόντια, δεν είναι κάθετα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι οριζόντια. Έτσι. Και ο έξτρα φιλαρούχα, η κυρία Παπαρίγα. Έτσι, λοιπόν. Αυτό το πράγμα το καταλάβουμε. Καλά, ο κύριο Καμένος έκανε δήλωση τα βρήκε με το, με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι προφανή, μάλλον πάει να τα βρει. Που σημαίνει ότι στο Αμερικανικό κόμμα. Ένα. ο κύριο Καμένος από του πρώτους είναι λύσει είναι από το βο... τους παραδοσιακούς. δολάριο, δολάριο, δολάριο. Είναι, Τι αφήστε να δε που, αν ψάξουμε την ιστορία του θα δούμε από πού προήρθε και από πού μας ήρθε. Λοιπόν, ε, και γι' αυτό ξαφνικά όλες εκείνες οι, εγώ θυμάμαι, σε πάνελ το έξτρα. Mm. Που ο Μανώλης, με τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα που να μα ενώνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση στο ότι συμφωνούμε στο ότι είμαστε ενάντια στο μνημόνιο. Σήμερα που θα πάρουμε τον έξτρα, για καδέ λίγο, ξαφνικά, ε, ε, ε, από την ο κ. Καμενό ανακάλυψε. Ε, εντάξει, ναι. έχουμε και κάποιε διαφόρες αλλά θα το βρούμε. Για καθότι, το παντό τη πατρίδα. Η φωνή του κυρίου, The voice of the master, his master voice και capital. Ναι, ναι. <laughs> Έτσι, <laughs> λοιπόν, του είπα παιδιά. Εντάξει, αφήστε τις κουραμάς τώρα Λοιπόν, πιθαγημένα όπως ακριβώς όλοι οι καλοί αριστεροί ο ένας πίσω από τον άλλον και φουπ στον Με με Αυτοί ας πάνε, ο λαός και η χώρα γιατί να πάει. Και έτσι λοιπόν, ξαναλέω, μέσα στο λαό αναγεννιούνται οι πολιτικές ιδεολογίες. Βεβαίω θα έχουμε και δεξιούς και αύριο θα έχουμε δεξιούς, αφού απέλευε η χώρα. Αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε μια δεξιά που δεν θα είναι ξενόδουλη. Α, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είναι μια λαϊκή δεξιά που θα μπορεί να στηρίζει ή θα να προασπίσει όπω του καταλαβαίνει η ίδια τα συμφέροντα το καταλαβαινει η ιδια τα συμφέρον του λαου και το εθνικό δικαίωμα να υπάρχει. Uh -huh. Όπω και μια αριστερά που θα αναγεννηθεί και θα αναγεννηθεί σε λαϊκή βάση και όπω αναγεννιέται και που πλέον θα μιλάει για το σοσιαλισμό. Αλλά πρώτα και κύρια θα σκέφτεται το σοσιαλισμό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατάκτηση των δικαιωμάτων του λαού στο έπακρο του. Αυτή είναι, το, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από το σημερινό σήμερα που γκρεμίζεται μπροστά μα. Και είναι ενδιαφέρον το να το βλέπουμε να γκρεμνίζεται, αρκεί να περιοσώσουμε τα θύματα του. Λοιπόν, ο Δημήτρη Καζάκης το βράδυ φαίνει στο έξτρα, στο αποκαλυπτικό δελτίο του κυρίου Παυλόπλου. Εμεί αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μα εδώ, στη μία το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στον RTFM, στου 90,6. Να περάσετε καλά σήμερα το απόγευμα.